Είναι το σου θα το ακούσουμε σήμερα σε διάφορε. τελές. Το σου είναι, είναι οι πρώτες δύο λέξεις από το «Ασμα ασμάτων» mm. Του, mm. που αποδίδεται στον Σουλωμό, είναι από τα πιο ωραία και ερωτικά ποιήματα στην ιστορία της Λεγοτεχνίας, αρχίζοντας αυτή, λέει αυτό, ας πούμε. Nikrasoum fait Φορμόζα, είμαι μαύρη, αλλά ωραία. Ε, είναι ένα αλυστούργημα. Αυτό με το οποίο θα αρχίσουμε και με το οποίο θα τελειώσουμε. Αυτό είναι του Παύλου Καζάλη. Mm. Σύγχρονο, συμπαίκτη του 20ου αιώνα. Εμείς θα το ακούσουμε και με το Παλαιστρίνα, το τη Μίσα. Η μίσα είναι η λειτουργία. Μίσα είναι η συγκεκριμένη λειτουργία. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία αυτά γιατί είναι. Πώ είναι τα δικά μα αντίστοιχα που είναι, α πούμε, του Επιταφείου, yeah, yeah. του Όπιου, Μουέα, που έχει η την άνοιξη, τη φύση του. Υπάρχει ένα ερωτησμό διάκειο στην ατμόσφαιρα, το αντίστοιχο στη λατινική μίσα είναι τον Ιγκρασούρ. Yeah. Έχουν γραφτεί δηλαδή αριστοργήματα μουσικής γι' αυτό. Yeah. Τώρα, yeah. εδώ θα το ακούσετε από τη το... γυναικεία Χοροδία ελεύθερα του Βανκούβερ, αλλά έχω και άλλες εκδοχέ στην πορεία. Yeah. Λέει λοιπόν αυτή. Ε, το αρχίσουμε και το με αυτό, Το άσμα ασμάτων για γιατί σήμερα δεν έχει φιλοσοφία της wow. ναι. <laughs> Αυτό λοιπόν είναι, ενώ δεν υποτίθεται, θα το δείτε στα, στους καταλαιόγους ως ε, εκκλησιαστική στοιχή, είναι από τα πιο ερωτικά και πιο όμορφα άσματα που έχουν γραφτή ποτέ. Αυτό ξέρετε παντά. αν δεν το ξέρετε, οφείλετε να το γνωρίσετε ότι είναι ένα Όχι σε συντήρηση, κυκλοφορεί, αλλά ο κάθε... Έχουν γράψει πάρα πολλοί συνθέτε, επειδή είναι πολύ ωραίο το ποίημα, το έχουν μελωποιήσει πάρα πολλοί συνθέτε στο πέρασμα των αιώνων. Ε, από την αναγέννηση ε, και τον παρό, ε, μέχρι... Ε, ναι, Έλληνε τώρα, αυτή η τελευταία δυσίων του Αδελιώδη, το θεατρικό, με συγχωρείτε, αλλά. Πει, Έχω κατηδάκι στο ε, ότι κάνουν εριστούδημα, ε, θα ε, το ε, ακούσουμε. Και το έχουν μεταφράσει, βεβαίω, σπούδου. <στοί> ναι, σημεία, ναι, παπά. ναι. Η <στοί> ναι. παπά ωραία το λέει, αλλά το λέει λίγο πιο με αντίθεση. <στοί> Ενώ η <στοί> Φλέρη το λέει <στοί> με άλλο <άδετρο>. τρόπο. <στοί> ναι. Λοιπόν, αλένη. Αλένη, <στοί> ε, <στοί> αρχίζει <στοί> λοιπόν αυτό, το, με το ουφίτσι βασικά, αλλά θα το συντέσω. Λέει, <στοί> ας πούμε. Ε, το αυτό τον Ήβρασού τους εφθορμόσα και είναι πολύ ωραία η μετάφραση γιατί είναι από τους Αλεξανδρινούς. Είναι, είναι μαύρη αλλά είμαι ωραία θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σαν τα τσαντίδια του Κοιδά, σαν τα σκηνώματα του Σολομών. Μη βλέπετε που είμαι μαυρισμένη, με ο ήλιος. Η γη της μάνας μου μου θύμωσαν, να φυλάω τα μπέλια, όμως τα μπέλια του δικό μου δεν το φύλαξα. Α, πες μου εσύ αγάπη αγάπης ψυχή μου, πού βόσχεις το κοπάδι σου που ξαποσταίνεις το μεσημέρι για να μην τρικυγνώ κρυφά μες στα κοπάδια των συντρόφων σου. Mm -hmm. Αρχίζει λοιπόν αυτή, είναι ένα πείμα γι' αυτό <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> πιστεύω, <ΣΣΣΣ> το δούλεψε με τον Ψαριανό και τη Φλέρι σε ένα λασόμονε, γιατί μιλάει μία ο άντρας, μία γυναίκα, μία ο χορό. Ε, αυτό είναι περίπου γραμμένο, του Σολομώντα τώρα υποτίθεται πώ είναι, ε, το χρονολογούν ευσιαστικά οι στο 4ο αιώνα του Χριστού. Οπότε δεν έχει υπολογιστεί ο Μόντα, πολύ που είναι πολύ πολύ προγενέστερο. Ε, μέσα από τα στοιχεία αναφορών στη, στα έθιμα τη Παλαιστίνη κτλ., χρονολογείται γύρω στο 4ο αιώνα, δηλαδή στα δικά μα κλασικά χρόνια, που έχουμε και εμεί αντίστοιχα πάρα πολύ ωραία λυρική πίεση. Και έχει αυτά όλα τα λυρικά στοιχεία, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ε, οπότε θα τα ακούσουμε κυρίω από Πάμπλο Καζάλη και από Παλαιστρίνα του Καζάου σε εκδοχή είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή και η χοροδία του Βανκούβερ το λέει πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ε, θα το έχουμε σαν υπόκρουση αυτό κατά τη διάρκεια. Ε, Καλώ ήρθατε, είμαστε στη Πλωρεντία. Είναι η τέταρτη συνάντηση του κύκλου και η δεύτερη συνάντηση της ε, την προηγούμενη. Στην οποία θα, θα δούμε κυρίω. Πήγαμε στην Καμπέλα Μπραγκάπη και τη Σάντα Μαρία Νοβέλα που προηγούμενη να που στο Uffizi. Θα ξαναπάμε στο Uffizi, γιατί έχουμε αυτή την κάρτα που λέγαμε. Και θα πάμε και στην Ακατέμια και θα πάμε και στο Μέντισι Ρικάρντι. Ε, έχω, το έχω χωρίσει σε τρία μέρη ουσιαστικά. Το ένα είναι Uffizi ε, και μανιερισμό. Το δεύτερο είναι Ακατέμια και Μικελάντζελο. Και το τρίτο είναι η προσκήρυξη των μάγων Αυτά τα τρία μέρη είναι. Θα προσπαθήσω να τα τρέξω για να τα απολάβουμε και τα τρία. Γιατί το τελευταίο είναι η προσκυνή των μάγων. Είναι... Έχει και ωραίο τελείωμα. Εντάξει. Είμαστε πάντα στη Φλωριντία. Πήγαμε στο Ουφίτσι, δίπλα στο Palazzo de la Signoria. Εκείνο το κτίριο το οποίο είπαμε. Και μπαίνουμε μέσα. Μπήκαμε την προηγούμενη φορά και κάναμε μία μικρή περιήγηση. Κυρίω στι αίθουσε του 13ου, του 14ου και του 15ου αιώνα. Είδαμε μεταξύ άλλων του Σιμόνε Μαρτίνη, τον υπέροχο Ευαγγελισμό της Ιενέζικης Σχολής. Είχαμε την αναγεννησιακή αντίληψη της δομής και της αρχιτεκτονικής με τον Ουτσέλο. Κάναμε και μια μικρή αναφορά και στα άλλα έργα αυτού του κύκλου. Ε, σχολιάσαμε πολύ αναλυτικά τον Πιέρντελα Φραντζέσκια και το διπλό πορτρέτο του Φεντερίκο Δεμοντεφέδρο και της Μπατίστας Φόρτσα και τα σύμβολα που το έτσι, παρουσιάζουν. Και σταθήκαμε λίγο περισσότερο στον Ποτιτσέλη μέσα από μία ανάλυση του τρόπου και των συμβολισμών κυρίως δύο έργων της Άνοιξης και της Γέννησης της Αφροδίτης. Αυτά ήταν σε γενικέ γραμμές την προηγούμενη φορά. Τώρα, καθώς προχωράμε από την ένταση του Ποτιτσέλη και πάμε στην επόμενη, έχει, έχει τρεις πολύ ωραίους Λεωνάρδο Νταβίντσι, το Ουφίτσι. Ο, ο ένας δεν είναι ακριβώς Λεωνάρδο Νταβίντσι, είναι... Βερόκιο, στο οποίο το εργαστήριο μαθήτευσε ο Λεωνάρντον Ταβίμψη, αλλά επειδή είναι το πρώτο ουσιαστικά έργο που έχουμε, έστω και αν είναι ένα τμήμα μόνο του συνολικού έργου, αξίζει να το δούμε για να δούμε πώς από νεαρή ηλικία, 20 χρονών εδώ, από νεαρή ηλικία ε, ήδη εισάγει κάτι πάρα πολύ καινούριο. Ε, δεν είμαστε κουτσομπόλεδες να σταθούμε α πούμε στα κουτσομπολιά που λέει ο Μαζάρι ότι ο, ο, ο Βερόκιος, του οποίου το εργαστήριο μαθήτευσαν εκτός του Λεονάρντο και ο Μποτίτσέλη και ο Φιλιππινό και όλοι αυτοί, έδινε στους σπουδαστές του, όπως ο, ο, όλοι οι ζωγράφοι, γιατί δηλαδή για να γίνει ζωγράφος εκείνη την εποχή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σχολή καλών τεχνών, ο μόνος τρόπος να γίνει κάποιος ζωγράφος είναι να μαθητεύσει δίπλα σε έναν ζωγράφο. Μαθητεύοντας έναν ζωγράφο στην αρχή του ανακατέβει απλά τα χρώματα, μετά αν δει ότι έχει κάποιο ταλέντο, σου δίνει να κάνει κάποια παρασκευαστικά και στη συνέχεια, όταν οι παραγγελίε φάνε καλά, σου δίνει να ζωγραφήσει εσύ, ο έμπιστο μαθητή του, ένα μικρό τμήμα του έργου. Έτσι και ο Βερόκιο έδωσε αυτό τον άγγελο στον Λεωνάρντο Νταβίντσι και ο Βαζάρη, α πούμε, τη Ζομπόλη, λέει αργότερα ότι όλοι θαύμαζαν το έργο του Βερόκιο. Και θαύμαζαν πάνω απ' όλα τον άγγελο που είχε ζωγραφίσει τελικά ο Λεωνάδο Νταμίτσι, κάτι που έκανε τον Βερόκιο, να σταματήσει τη ζωγραφική και να ασχοληθεί με τη γλυπτική. Στα βιβλία τη ιστορία τη Θέλη θα τον δείτε ω γλύπτη περισσότερο, τον Ανδρέα Δελ Βερόκιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα έργο του Βερόκιο, πρόκειται για ένα, μια βάπτιση όπω βλέπετε. Αρκετά σκληρά και στηλιζαρισμένα τα χαρακτηριστικά και του Χριστού και του Αγίου Ιωάννη. Ε, Κοιτάξτε α πούμε το στέρνο του Αγίου Ιωάννη, τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η κάμψη των χεριών. ή κάτι το σκληρό δηλαδή, το πλάσιμο του Βερόκιο, γιατί επειδή ήταν εγκλήτης, με πιο πολύ με έναν πιο αυστηρά δομικό τρόπο. Ενώ ο άλλος είχε, είχε χάρη, ακόμα και στα είκοσι του δηλαδή, είχε έναν τρόπο με τον οποίο το φως χάρηγαινε τα πρόσωπα. Ο Λεωνάρδου Ισάγκη μια σειρά από πάρα πολλές καινοτομίες, ε, στον τρόπο κυρίως επεξεργασίας του Φωτός, τις οποίες τις ε, εξηγεί πάρα πολύ αναλυτικά στην πραγματεία περιζωγραφικής, ε, τρατάτον πελαπιτούρα, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, πάρα πολύ ωραίο, ε, και μεταξύ άλλων λέει για διάφορα πράγματα, είναι σαν να δίνει συμβουλέ σε νεότερους ζωγράφου. Εξηγώντα του τι είναι η προοπτική, τι είναι το φω, τι είναι το χρώμα, τι είναι. και λέει κάτι πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα. Εξαιρετικά, α πούμε, σύγχρονο. Δηλαδή, το είχε διαβάσει ο Νταλή, α πούμε, και σε ένα σημείο ο Λεωνάρντο λέει εκεί στο κρατάδι του Πικτούρα, λέει α πούμε, ότι ε, κάτσε ανάσκελα πολλή ώρα και κοίτα, κοίτα αυτέ τι υγρασίε στο ταβάνι και στου τοίχου, και άμα συγκεντρωθεί πάρα πολύ και αφήσεις τη φαντασία σου να καλπάσει, μέσα σε αυτές τις υγρασίες θα δεις να ζωντανεύουν άνθρωποι και πλάσματα. Θα δεις ολόκληρες ιστορίες. Πιάσε τότε το πινέλο σου, αγαπητέ μου ζωγράφε, και άρχισε να ζωγραφίζεις όλα αυτά που σου υπαγόρευσε η φαντασία σου. Mm. Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο... Ο άλλος θα φέρει φέρε ένα μάχτωρο να το βάψει ας πούμε στην υγρασία ενώ ο άλλος που, που έχει μια φαντασία τέτοια λέει δες πώς ήταν το παιχνίδι πώς το λέει και ο Σέξπιρ που κοιτάζουν και ο Άμλετ και ο φίλος του κοιτάζουν τα σύννεφα και ο καθένας κάνει ένα, μια προβολή αισθημάτων μέσα από αυτά που βλέπει ο καθένας τα σύννεφα ενώ βλέπουν τα ίδια σύννεφα γίνεται μια προβολή καθαρά υποκειμενική και του και του Πολώνιου στο Σέξκη την αυτά και ο Καντίνσκη μετά τον 20ο αιώνα ο Καντίνσκη mm. και οι ειδικές mm. το κάνανε και λίγο πιο συνειδητά πια δηλαδή προσπαθούσαν να το ε, ε, ε, εδώ λοιπόν βλέπω μερικά τμήματα που έχει ζωγραφήσει ο Λεωνάρντο κυρίως το κεφάλι του ενός αγγέλου του αριστερού αγγέλου και κάποιες άλλες λειτωμένες στα πόδια των δύο ιερών μορφών ή κάποιε έτσι εξαιρετικά ενδ στον τρόπο με τον οποίο τους επεξεργάζεται. Κοιτάξτε για παράδειγμα στον αριστερό άγγελο, να κάνω ένα αρκετ, λίγο πιο κοντινό, για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο. Κοιτάξτε τη διαφάνεια του ματιού σε σχέση με τον άλλον άγγελο, που δεν τον έχει ζωγραφήσει ο Λεωνάρντο, όπου είναι λίγο πιο αυστηρό το περίγραμμα και στην Ήρνα και στην Κόρη και στο βλέφαρο και κάνει πιο στατικό. Αυτό το μάτι, ενώ στο μάτι του Λεωνάρντο υπάρχει αυτή yeah. η διαφάνεια, η υγρασία που δίνει μια είσοδο πιο αέρημη. Δείτε επίση τον τρόπο που δουλεύει το φω πάνω στις μπούκλες των μαλλιών. Yeah. Δεν περιγράφει την μπούκλα όπως περιγράφει πιθανόν ο τσέλι στο δεξί αγγελάκι. Ε, περιγράφει την ε, αντάβια του φωτός πάνω στη μισή μπούκλα. Οπότε αρχίζει και δουλεύει λίγο με την έννοια του φωτός, σαν να είναι ένα χάδι το οποίο πέφτει πάνω στα αντικείμενα και τα πρόσωπα και τα χαϊδεύει. Σιγά-σιγά αυτό θα το εξελίξει στο λεγόμενο σφουμάτο. Θα το δούμε σε λίγο στον Ευαγγελισμό αυτό το σφουμάτο τι είναι. Ε, και εδώ ας πούμε στο Λιονάρτο επίσης αποδίδεται αυτό το χορταράκι, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, διότι σαν ιαπωνέζου ε, ενώ έχει 40 πινελιές... Μπορεί να πει ποια έγινε πρώτη και ποια έγινε η δεύτερη, καθώ ενώ πατάει η μία πάνω στην άλλη, δεν κουκώνει καθόλου το τελικό αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιες λεπτομέρειε έγιναν αντικείμενο και αιστεία θαυμασμού και την ίδια περίοδο, κάνα δύο χρόνια ίσω αργότερα, έχουμε και το πρώτο αυτόγραφο έργο του Λεωνάρδο Νταβίντσι, που έχει φύγει πια από το ελασθήν του Βερόκιο, που είναι στο Μουφίτσι, τον Ευαγγελισμό. Εδώ εφαρμόζει ε, όλε τι ανησυχίε για πρώτη φορά. Είναι ένα έργο ωραία σύνθεσης, κοιτάξτε που πετάει τα κόκκινα από εδώ, ανοίγει, το παρά, ανοίγει την πόρτα εκεί που κάθεται η Παναγία για να μας πετάξει ένα άλλο κόκκινο, να ισορροπήσει το κόκκινο του Αγγέλου. Όλα αυτά τα σκίτσα βοτανολογίας που κάνει, που μελετάει, τα λουλούδια, τα άνθη, τα κλαράκια, τα πάντα, τα βάζει μέσα στο έργο. Ε, κοιτάξτε τη γεωμετρία εκεί που μελετάει τα στεροσκοπικά σώματα, τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται... Τα δέντρα μέσα από μια γεωμετρία, την εφαρμογή τη προοπτική και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά αρχίζει να εφαρμόζει την τεχνική του φουμάντων και εδώ τα μαλλιά τη Παναγία είναι εξίσου κομψά, αποδιδόμενα όπω ακριβώ και πριν στον Άγγελο, το αδική αυτό το σλάιντ. Δείτε το τραπάρισμα του ρούχου, του ενδύματο που είναι ένα ρηστούργημα, την κομψότητα και τη λεπτότητα και κυρίω αυτό γιατί μέσα στην πραγματεία περιζωγραφική ο Λεωνάρντο μιλάει για την προοπτική. Και λέει στους ε, επιδοξιογράφους: Η προπτική δεν είναι ένα πράγμα. <κυρίζει> Υπάρχουν τριών ειδών προπτικές γράφει. Έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά πάρα πολύ ωραία αυτό. Είναι πολύ καλή μετάφραση. Ε, και κυκλοφορεί. Είναι πολύ ωραίο το βιβλίο. Έχει και ένα, μια πολύ ωραία εισαγωγή της Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Ε, μην σα πω ότι το έχει μεταφράσει, κύριε, δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ καλό. Είναι πολύ ωραίο το βιβλίο, και αυτό. <συρίζει> Δεν θυμάμαι εκδόσεις. Πραγματεία του Λεωνάρντο Νταβίντ. Έχει και του Αλμπέρδη, γράψει και αυτό μια γραμματεία. Αλμπέρδη και Λεωνάρδο, αλλά του Λεωνάρδο είναι αυτό που μα ενδιαφέρει. Εκεί λοιπόν λέει, υπάρχουν τριών εδώ προοπτικέ. Η μία προοπτική, τι είναι η προοπτική, Ένα τρόπο να ζωγραφίζει, κάτω στην επιφάνεια του πίνακα, ε, την αίσθηση του βάθου. Έτσι όπω μακραίνουν τα πράγματα και τα αντικείμενα. Έτσι όπω μακραίνουν, μικραίνουν. Λέει, γράφει και ωραία. Έτσι όπω μακραίνουν, μικραίνουν. Και μία, ένα είδος προοπτικής είναι η γραμμική προοπτική. Αυτό που εντάσσεται μέσα στους συγκλίνοντες άξονες που κάνει τα κοντινά μας αντικείμενα να είναι μεγάλα και τα μακρινά αντικείμενα πάνω στο μουσαμά να είναι μικρά. Αυτό όμως λέει μια γραμμική προοπτική η ένταξη του γεωμετρικό άξονα. Δεν αρκεί όμως να κάνει κάπως μόνο αυτό. Πρέπει να το συνδυάσει και με άλλα δύο είδη που υπάρχουν, την ατμοσφαιρική προοπτική και την χρωματική προοπτική. Να, κοίτα τα γουνά, τα βλέπεις όταν είσαι κοντά, είναι καταπράσινα. Από τα δέντρα που έχουν εκεί, όσο μακραίνουν το βάθος του ορίζοντα όμως, γίνονται γκρίζα, γίνονται μπλε, χάνονται και αυτά απορροφώντας το χρώμα του μακρινού ουρανού. Άρα, ενώ ένα βουνό, δασωμένο βουνό, θα το ζωγραφίσει από κοντά πράσινο, από μακριά θα είναι γκρι, διότι έχει απορροφήσει... Εδώ. Επίσης, λέει, είναι η ατμοσφαιρική προοπτική. Τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά, το μάτι τα βλέπει καθαρά. Όσο απομακρύνονται, επειδή απορροφούν από την ατμόσφαιρα στοιχεία θολώνουν και αποκτούν αυτή την αίσθηση που είναι σαν να σβήνουν την οποία κάποιος μπορεί να την αποδώσει πάρα πολύ ωραία με το σφουμάτο. Το σφουμάτο είναι από το φουμάρε, από το καπνό δηλαδή. Α, ε, τότε αφήσανε το κάρβουνο. Το κάρβουνο ήταν καπνισμένα ε, κλαράκια που, που δουλεύανε τότε. το κάρβ, δουλεύανε κάρβουν, αρκετά. Mm. κάρβουνο αρκετά. Τα πιο πολλά σκίτσα του Λεωνάδου Νταβίτς τα μεγάλα είναι κάρβουνο και κυμολία. Δουλεύει και με δυσέχεια, με μελάνι πολύ, αλλά το κάρβουνο και η είναι τα πιο πολλά του, για να δώσει το άσπρο και το μαύρο. Οπότε το κάρβουνο, το λέγανε με μία λέξη που είχε να κάνει με τον καπνό, ε, και λέει, αν ακουμπήσεις το κάρβουνο και τον καπνό και μετά σύρεις τα δάχτυλά σου πάνω σε ένα λευκό χαρτί, σιγά σιγά από το μαύρο αυτό θα κάνει ένα σφουμάρε, θα σβήσει σε αγκρύ σκούρο γρία ανοιχτό και θα χαθεί ένα λευκό. Έτσι κάνει και το φω. Αυτό λοιπόν είναι ο τρόπο με τον οποίο το λέω με αφορμή αυτό το κοντινό πλάνο, τον Ευαγγελισμό, που κάνει τα βουνά, εφαρμόζοντα αυτού του την τριπλή προοπτική. Οπότε έχω μία εφαρμογή όλων αυτών των κανόνων του οποίου υιοθετεί, και το τρίτο εξαιρετικό έργο, το οποίο είναι στο ουφίτσι του Λεωνάρντο, είναι η πάρα πολύ ωραία προσκυνήση των μάγων, που ενώ μοιάζει με σκίτσο, είναι ουσιαστικά ένα ημιτελέ έργο το οποίο. Και δεν το τελείωσε διότι έφυγε το 82, έφυγε και πήγε στο Μιλάνο, βλέπετε αυτό είναι το 81, 82 Το 82 έφυγε τα βρόντι από τη Φλωρεντία και έφυγε και πήγε στο Μιλάνο, οπότε το άφησε η Μιτελές. Είναι πάνω σε ξύλο, έχει υδρόκρωμα, έχει ε, μελάνι, έχει λάδι και έχει και κάρβουνο. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο το οποίο θα το δούμε μεγάλο, 2,5 μέτρα, είναι τεράστιο το οποίο θα το δούμε αναλυτικά στο τρίτο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Το έχω βάλει στις προσκυνήσεις. Να' αρξί. Ε, στο ουφίτσι τώρα, περιδιαμένοντα στις βλέπει κανείς πάρα πολλές αριστουργήματα. Εδώ, ας πούμε, είναι το λεγόμενο τόντο ντόνι, το τόντο είναι το στρογγυλό, ροτόντο. Ένα στρογγυλός πίνακα λέγεται τόντο, από το ροτόντο. Ε, το τόντο ντόνι, που είναι ένα νεανικό έργο του Μικελάνζελου πάρα πολύ δυνατό Με την έννοια του ότι εδώ Σε αντίθεση με τον Λεονάρτο Ο οποίος ενδιαφερόταν για την ατμοσφαιρικότητα Εδώ το φως δεν χαϊδεύει Ούτε τα σώματα ούτε τα πρόσωπα Πέφτει δυνατό, έντονο και αναδεικνύει Τη γλυπτικότητα και την τρίτη διάστασή τους Ενώ είναι ένα επίπεδο έργο Εσάν ότι φέτει και σου έρχεται μπροστά Είναι και μεγάλο Καθώς το βλέπεις αισθάνεσαι γιατί ο Μικελάνζελο ήταν ουσιαστικά γλύπτης ακόμα και όταν έκανε ζωγραφική. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο οι όγκοι αρχίζουν και πλάθονται με μια πλαστικότητα, την αίσθηση της οποίας νιώθει κανείς μόνο στα γάλματα. Έχει πάρα πολύ ωραίους θυσιανούς, από πρώιμους μέχρι όψιμους, όπως αυτή η φλόρα, αλλά ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του... Κοιτάξτε και εδώ. Εδώ μπαίνει πια και ο εστιασμό του χρώματος. Ένα πάρα πολύ έντονο και όλη αυτή Τι Όλη αυτή η σχέση με το χρώμα και τι υφές είναι εντυπωσιακό. Mm. Βέβαια, μετά το Τρισιανό πάμε σε του μανιαρισμού που έχει ολόκληρο τον κάτω όροφο της βόρεια Τέριδα με έργα μανιαριστικά. Και επειδή την προηγούμενη φορά κάναμε μία έτσι. Πιο εμπεριστατωμένη αναφορά στην αναγέννηση, αξίζει σήμερα να κάνουμε το ίδιο με τον μανιερισμό και να δούμε και τα μανιεριστικά έργα του Ουφίτσι ε, και γενικά της Φλορενδίας γιατί τα πιο πολλά έργα είναι στην Φλωρεντία. οπότε αυτό είναι ένα μανιεριστικό έργο το, το παρμιζανίνο είναι στο Ουφίτσι είναι ένα αριστούργημα 2 και 2,20 πολύ μεγάλο, πολύ εντυπωσιακό αλλά και πολύ παράδοξο ταυτόχρονα Όλα τα μαγειριστικά έργα έχουν έτσι μια ανήσυχη ατμόσφαιρα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Μια σειρά από ερωτήματα γεννώνται στο μυαλό μα καθώ κοιτάμε αυτέ τι εικόνε, τα οποία συνήθω μένουν αναπάντητα. Αφού είναι πολύ καλό ζωγράφο αυτό ο Παρμιτζανίνο, γιατί έχει κάνει μια τέτοια σύνθεση τόσο ανισόρροπη. Στα αριστερά τη σύνθεση στριμώκνονται όλε οι μορφέ των αγγέλων και στα δεξιά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα που δημιουργεί μια ανισορροπία. Η Παναγία είναι όρθια ή καθεστή. Με τα δυσκολία θα μπορούσαμε να απαντήσουμε. Ο Χριστό θα πέσει ή θα σταθεί. Είναι βρέφος ή είναι έφηβος. Τι χαρακτηριστικά είναι αυτά, τι αναλογίες είναι αυτά τα δάχτυλα, αυτή η μακρύλεμη. Πώς είναι τόσο δυσανάλογο, τόσο λάθο αυτό το σώμα. Και αφού είναι τόσο δυσανάλογο και τόσο παραμορφωμένο από τις ορθές αναλογίες, γιατί δεν μου δίνει την αίσθηση του άσχημου και μ' αρέσει και την κοιτάω και είναι τόσο κομψή. Μήπως αντικαθιστά ο Παρμιζανίνο την αισθητική κατηγορία του ισορροπημένα ωραίου με την αισθητική κατηγορία του ε, ε, εξεζητημένα κομψού και γιατί ακριβώς το κάνει. Μπροστά λοιπόν σε έναν μανιεριστικό έργο μας γεννώνται διάφορα τέτοια ερωτήματα. Ακόμα και σε άλλα έργα που μπορούμε να δούμε στην ευρύτερη περιοχή της Ποσκάνης βλέπουμε ότι η σύνθεση είναι αρκετά εξαφρομένη. Σε έναν αγεννησιακό έργο όπως αυτά του Πιέρον που είναι τυπικά αναγεννησιακά, ε, η σύνθεση μας καθησυχάζει. Σε ένα μαγειριστικό έργο το ίδιο θέμα, μια έμφρονη Παναγία περιβαλλόμενη από Αγίους, μας δημιουργεί μια έση ανησυχίας. Είναι πιο ταραγμένα τα μαγειριστικά έργα. Κοντινό πλάνο του ίδιου θέματος, Παναγία με Αγίους, από έναν αναγεννησιακό ζωγράφο και από έναν μανιεριστή ζωγράφο. Ο μαγειρισμό δεν είναι κάτι διαφορετικό από την αναγέννηση. Με σούσει τη αναγεννήσεω εμφανίζεται μία τάση που οθεί του καλλιτέχνε να υιοθετήσουν έναν άλλο τρόπο ζωγραφική. Αυτό είναι ένα άλλο τρόπο ζωγραφική από αυτόν. Η αναγέννηση όμω τρέχει ταυτόχρονα. Ο μανιερισμό εμφανίζεται γύρω στο 1520-25. Η αναγέννηση αρχίζει το 1400 και τελειώνει το 1600. Με λοιπόν τη αναγέννηση εμφανίζεται μία άλλη τάση. Πιο περίεργη, που υποσκάπτει τα θεμέλια των, ανα... των βεβαιοτήτων τη αναγέννηση και εισάγει ένα άλλο στυλ. Αυτό το στυλ ορισμένοι ζωγράφοι το υιοθετούν, του αρέσει πάρα πολύ, όπω ο Ποντόρμο, ο Παρντζανίνο, ο Μπροντσίνο, ο Ρώσο ο Φιωρεντίνο και άλλοι. Ορισμένοι το υιοθετούν για λίγο, όπω ο Τησιάνο ή ο Γκρέκο. Ε, και ορισμένοι δεν το, το φαίνονται καθόλου γιατί του φαίνεται ότι δεν είναι πιστικό στον τρόπο τη απόδοση του θέματο. Για να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, φαίνεται ενδιαφέρον. Κοιτάξτε α πούμε. Ένα, έναν αραβόνα παρθένου αριστερά από τον Ραφαήλ πιο αναγεννησιακό δεν γίνεται όλα είναι ισορροπημένα και ενταγμένα σε γεωμετρικές φόρμες και έναν αραβόνα παρθένου πάλι ε, μανιεριστικό αυτό το είπαμε μανιεριστές ζωγράφοι είναι ο Ιάκωπο Ποντόρμο για παράδειγμα όπου στη Φλωρεντία, στη Σάντα Φελισιτά, κάτω από το Ποριντόριο Βαζαριάνο, είναι μια πολύ ωραία μικρή εκκλησία, στην οποία υπάρχει αυτή η εξαιρετική αποκαθήλωση του Ποντόρμου. Μαγεριστής είναι ο Ρώσος Φιωρεντίνο, που πάλι στη Φλωρεντία έχουμε αυτά τα εξαφρωμένα στοιχεία των Αγίων, η μια άλλη αποκαθήλωση εξίσου αιρετική, είναι ο Ανιόλου Μπρονσίνο που έχει κάνει κάποια από τα ωραιότερα πορτρέτα στην ιστορία της τέχνης, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στο ουφίτσι, όπως η Ελεονόρα του Τολέδο, η σύζυγος του κόσμου των Μεδίκων με το γιο της. Ψεφτικά, πάρα πολύ όμορφα, αλλά ψέφτηκα σαν, σαν κουκλίτσε mm -hmm. χωρίς συναισθήματα, αλλά εξαιρετικά αποδοσμένα στι λεπτομέρειε του, θα τα δούμε μετά. Και δουλεύουν πάρα πολύ με έναν αλληγορικό τρόπο, ο και ο Παρμιτζανίνο βέβαια, που βλέπετε εδώ, αυτή την υπέροχη αυτοπροσωπογραφία του. Αυτό θα το ξαναδούμε στη Βιέννη, γιατί είναι στο Κούσι και είναι σαν να κοιτάει τον εαυτό του σε νεαρή ηλικία μέσα από έναν κύλο κι, ε, καθρέφτη και να το ζωγραφίζει. Και στο ουφίτσι που υπάρχει αυτή η υπέροχη Παναγένου, το μακρύ λαιμό, Μαντόνα with a long neck. Υπάρχει μια εξήτηση, μια διάχυτη ανησυχία η παραμορφώση των σωμάτων και ένας αισθησιασμός συνυπάρχουν ταυτόχρονα, ε, ένα είδος ναρκισιστικής κομψότητας, ε, στοιχεία τα οποία δεν συνηγορούν στην τη μητρότητας έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Βλέποντας δηλαδή κανείς την Παναγία του Παρμιζανίνο, αυτή με το μακρύ λαιμό, δεν τον πείθει ότι είναι μια γλυκά ταπεινή και σωδική μητέρα. Φαίνεται πιο ναρκισευόμενοι, πιο κομψευόμενοι, σαν να διαφορεί για την ύπαρξη του παιδιού. Δηλαδή, στι περισσότερε με, με βρέχο που έχουμε δει, το σώμα, το βλέμμα, η κίνηση τη Παναγία, σαν να αφοσιώνεται στο βρέχο που κρατά, συνειδητοποιώντα την αποστολή του και την αποστολή τη. Ενώ εδώ, είναι μια σαν να ξεχνά το ρόλο τη και αρχίζει και mm. κάνει κινήσει εξζήτηση. Mm. Οπότε είναι ένα έργο το οποίο πιθανόν να ενοχλήσει την ανάγκη τάφτισης που έχει ο πιστός με το Ιερό Γεγονός. Δεν δημιουργεί. Ε, ο, έχουν γραφτεί πολύ ωραία βιβλία μεταξύ των οποίων και του Στοϊκήτα, Παύλου Ιεροβλιομανιασμός και Τρέλα, ε, Βίκτορη Ιερόν Μουστοϊκήτα, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι πώς άραγε η πιστή, Έβλεπαν αυτά τα μαγειριστικά έργα. Του έπιθαν για την αλήθεια και την ιερότητά του. Ή υπήρχε ένα πρόβλημα. Πέρα από την ζωγραφική, μαγειρισμό υπάρχει και στη λυπτική με τον Τσελίνη, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα μαγειριστικό έργο, ο Περσέα με τη Μέτρουσα. Στην Πιάσα Ντελασινορία όλα τα γλυπτά είναι μαγειριστικά. Εδώ κοιτάξτε την παραμόρφωση των σωμάτων. Περνάει δηλαδή και στη λυπτική σαν τάση, και για να είναι δημόσια παραγγελίε και δημόσια γλυπτά. Πάνω πει ότι είχαν αποδοχή τουλάχιστον σε έναν ευρύτερο κύκλο μορφωμένων ανθρώπων. Ο Γκρέκο έχει πάρα πολλά μαγειριστικά στοιχεία, γιατί βλέπει μαγειρισμό όταν πηγαίνει στην ε, Ιταλία, και από το μαγειρισμό ο Γκρέκο υιοθετεί την παραμόρφωση, τη διαστρέβλωση, τις ακρές χρωματικές ε, διαβαθμίσεις, ε, τα νυχτερινά φώτα, τι πολλαπλέ αιστείε φωτό, δεν υιοθετεί όμω την λεπτομερέστατη απεικόνιση των λεπτομεριών, γιατί επειδή ο Γκρέκο απεικονίζει οράματα, έχει μία τάση να έχει μία πινελιά πιο ρευστή, πιο χυμαρόδη, έτσι ώστε να απεικονίσει τη φευγαλαία αίσθηση του οράματος. Αυτές όμω οι Αγίες εδώ, σε αυτή την ανάλυση Παρθένου, είναι εντελώ μαγεριστικές. Δηλαδή κοιτάξτε τους λεμούς, κοιτάξτε τα χρώματα, πιο μαγεριστικά δεν γίνεται. Πολλοί ζωγράφοι ό που ζωγραφίσουν αναγεννησιακά, κάποια στιγμή στο έργο του, στη ζωή του, υιοθετούν μανιαριστικά στοιχεία. Εδώ βλέπετε δύο Τιτσιάνου. Ε, και οι δύο ε, είναι το ίδιο θέμα, ευαγγελισμό. Αυτό όμω είναι ένα αναγεννησιακό ευαγγελισμό του Τιτσιάνο και αυτό είναι ένα μανιαριστικό ευαγγελισμό του Τιτσιάνου. Κοιτάξτε τι διαφορέ. Εκ πρώτη όψεω, η αίσθηση που έχω είναι η ενότητα του χώρου, η ηρεμία, η ισορροπία και η γαλήνη εδώ. Ενώ εκεί η πρώτη αίσθηση που έχω είναι μια διάθετη αίσθηση ταραχής. Αυτό προκύπτει από πάρα πολλούς παράγοντε. Ένας και κυριότερος είναι το φως. Εδώ το φως πέφτει από μία φωτιστική πηγή που ταυτίζεται με το δικό μας βλέμμα, πέφτει από εδώ το φως και τελικά και ομοιόμορφα χαϊδεύει τα σώματα και το χώρο. Εκεί έχει χαλάσει το κεντρικό φως, χαριτολογώ, και έχουν βάλει 5-6 σποντάκια, όπου ένα φεύγει από εδώ, άλλο φεύγει από εκεί, άλλο φέγει από εκεί, και αυτό δημιουργεί μια πολύ παράξενη αίσθηση πολλαπλού φωτισμού, πολλαπλών και μια διάχυτη αγωνία και ταραχή στον χώρο. Το άλλο στοιχείο είναι η σύνθεση. Στο αριστερό, η σύνθεση είναι τυπική αναγεννησιακή, είναι μια σύνθεση κλειστή, η οποία κλειστή σύνθεση δημιουργεί αυτή την αίσθηση έτσι κεντρομόλων δυνάμεων με μαζεύει να συγκεντρωθώ σε ένα κέντρο σαν να κάνω διαλογισμό εκεί δεν μπορώ να κάνω διαλογισμό διότι είναι όλα έκεντρα φυγόκεντρα με αποσπούν και φεύγουν δεξιά και αριστερά και μεταράζει αυτό το έργο ο ίδιος ο γράφος Βέβαια δεν, δεν του πάει τόσο πολύ ο γιατί ο Τυσσιανός είναι ένας άνθρωπος γαλήνιος ήρεμος που έχει πλήρη εμπιστοσύνη στις αξίες της αναγέννησης οπότε δεν το έχει. Αναγεννησιακό λοιπόν ο μανιεριστικό μαγειριστικό Τυσσιανός. Ακόμα και στην κίνηση του χεριού, ας πούμε, κοιτάξτε πώς σηκώνει το χέρι Παναγία, πώς στεντώνει τον καρπό, κάνει αυτή την κάμψη του καρπού, το σπάει, το άλλο δάχτυλο πάει έτσι, το άλλο πάει έτσι. Έχει μια τάση να εξαρθρώσει. Η σύνθεση. Ενώ ο ένα γεννησιακό καλλιτέχνη έχει μία τάση να το, κάνει, να, να το πατήσει πιο ωραία. Να το βρει με έναν τρόπο να κάτσει, να το πατήσει, να κουμπώσει και αυτό το κούμπομα να έρθει μέσα από μία γεωμετρική σταθερότητα. Ο μαγειριστή έχει μία πιο γρηγαδόρικη τάση να το εξαρθρώνει. Ε, θα δούμε γιατί. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό σαν τάση την ίδια εποχή. Ορίστε. Δεν είναι σαν αντίδραση προ κάτι αυτό. Mm. Ε? Είναι. Πολύ σωστά το εντυπωθείτε. Είναι μια αντίδραση. Είναι ένα κατεστημένο και κάτι, ένα μπούμε σαν τα σπίτια. Εξού και μια και το λε, ο, mm. ο όρο μανιαρισμό αναφέρεται σε αυτού του ζωγράφου επειδή είναι πάρα πολύ καλοί ζωγράφοι. Ξέρουν να ζωγραφήσουν αλα μανιαίρα δι Λεωνάρτο, αλα μανιαίρα δι Μικελάντζελο, αλα μανιαίρα δι Τσιάλο, με τον τρόπο. Το ξέρουν και το κάνουν τέλεια αλλά δεν τους αρκεί, οπότε μιμούνται τη «μανιέρα» εξού και «μανιεριστής» αλλά το περιεχόμενο αυξιάζει και είναι, υπάρχει μία διάσταση ανάμεσα στη μορφή και το περιεχόμενο. Αυτό που βλέπω δηλαδή και αυτό που νιώθω βρίσκονται σε μία συγκρουσιακή σχέση. Βέβαια, «μανιεριστικά στοιχεία» πρώτος εμφάνισε ο Μικελάντζελο με αυτή τη συστροφή των σωμάτων και την, τον τρόπο που σαν να μην αισθάνονταν, όπω είπε, σαν αντίδραση, εδώ τα σώματα, σαν να αντιδρούν σε κάποιε δυνάμει που δεν τι βλέπουμε, αλλά τι νιώθουμε μέσα από τι φιγούρε Ερπερδινάτο και τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται. Άμα δείτε, α πούμε, και αυτό του Μικελάντζελο, πιο μαγειρεστικό δεν γίνεται. Γλιπτό. Ε, Σκλάβο. Εδώ, α πούμε, στην οροφή τη Καπέλα Ιστίνα, στη Σίμπηλα Λίμπικα, στην, στην Λιδική Σίμπηλα, κοιτάξτε, α πούμε, το την κάμψη του ποδιού που είναι μαγειριστικό στοιχείο και τις χρωματικές ακρότητες. Αυτά τα ε, ε, ε, ηλεκτρικά κροκή πρώτος ο Μικελάντζελο τα κάνει στην Απελασιστίνα και μετά τα υιοθετούνε. αυτά Είναι εντελώς είναι ηλεκτρισμένα αυτά τα κροκή. Ε, τα παπαγαλή πράσινα, όλα αυτά μόνο μαγειρισμός θα εισάγει. Μικελάντζελο ποντόρμο από την αποκαθήλωση που λέγαμε πριν. Ξανά, για να το εμπεδώσουμε, έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτό το κομμάτι της παρουσίασης, ε, κάνουμε διάφορα παραδείγματα και λέμε ότι η αναγέννηση, αυτά που λέγαμε για τη συγκρότηση της σύνθεσης, της κανόνες προοπτική. η μορφή ορίζει το χώρο στην αναγέννηση. Η μορφή, όπως διαβάσαμε και το Μαρσίλιο Φιτσίνο και τον Πίκοντε Λαμιράντο, με τη φιλοσοφία της εποχής και τον ανθρωποκεντρισμό και τον ουμανισμό, η πλήρης εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του ανθρώπου να καταλάβει τον κόσμο και να φτιάξει και ο ίδιος έναν αντίστοιχο, αν όχι καλύτερο, δίνει τον άνθρωπο ως μέτρο του κόσμου. Σε αυτόν τον Αντωνέλο, Αντωνέλο Νταμεσίνα και τον Αγίου Σεβαστιανό, κοιτάξτε ότι το σώμα του Αγίου ορίζει το χώρο, κυριαρχεί και καθορίζει τα πάντα, γεμίζει το πλάνο. Άρα εδώ είναι ένα τυπικό αναγεννησιακό έργο. Στα... κι αυτό... Γι' αυτό του Ραφαήλ από το Δατικανό της Σχολής των Αθηνών κοιτάξτε πόσο αυστηρά δομημένη είναι η σύνθεση ενώ εδώ σε ένα μανιεριστικό έργο όπως ο Ιωσήφ στην Αίγη του Ποντόρμο ψάχνουμε τον Ιωσήφ και δεν τον βρίσκουμε δεν καταλαβαίνουμε που είναι, το κέντρο καταλαμβάνει ένα παράξενο κενό που ο Ιωσήφ αν είναι εδώ γιατί είναι στο σκοτάδι αν είναι εκεί πάνω γιατί είναι τόσο έκεντρα τι είναι αυτό ο χώρο, πώ πάμε από το μέσα στο έξω. Μέσα είναι, έξω είναι. Αυλέ, συστρεφόμενε σκάλε, αγάλματα που μοιάζουν πιο αληθινά από τα αληθινά σώματα. Ε, ε, κατάργηση τη προοπτική. Υποτίθεται ότι ένα αναγεννησιακό ζωγράφο έφτιαχνε ένα κέλυφο προοπτική για να εντάξει καλύτερα εκεί τι μορφέ. Αν δείτε εδώ αυτή τη σκάλα που βάζει ο ποντόρμο κάτω, δεν μα διευκολύνει να καταλάβουμε την απόσταση τον προοπτικό χώρο οι ζωγράφοι τον χρησιμοποιούσαν για να δώσουν στο θεατή την αντίληψη του χώρου εδώ αντί να μου δίνει αντίληψη του χώρου με μπερδεύει περισσότερο δεν καταλαβαίνω σε πώς η απόσταση από, από εδώ είναι αυτό και από αυτόν είναι η καθήμενη μορφή που είναι μάλλον και ο ίδιος εκεί στο σκαλάκι οπότε υπάρχει αυτή η εξάρθρωση κατά κάποιο τρόπο του χώρου και ο τρόπο με τον οποίο αποδίδονται ο Τζότομ για πρώτη φορά το, 400, το ο Ραφαήλ, κοιτάξτε αυτή την αποκαθήλωση, ας πούμε, τι εδώ ταυτίζεσαι. το βλέπεις και ταυτίζεσαι. αυτό που θέτουν οι μαγεριστές η αντίδραση δεν είναι τόσο σε αυτό που είπες ως κατεστημένο είναι απέναντι στις, στις εργαλειακές βεβαιότητες ενός συστήματος αυτό δηλαδή το, μπορώ να το κάνω πάρα πολύ καλά αλλά γιατί να βλέπω ένα τελάρο ενός μουσαμά και να αισθάνομαι ότι βλέπω κάτι αληθινό. Δεν είναι αληθινό. Οι μαγελιστές και ούτε οι πρώτοι μοντέρνοι ζωγράφοι με την ότι για πρώτη φορά την αμφισβήτηση τη ταύτιση της ζωγραφίας με την πραγματικότητα. Μέχρι τότε αυτό ταυτίζει το ζωγραφισμένο με το πραγματικό. Αν, αν το δείτε αυτό δεν, δεν μπορεί να μείνει τα διάβαση, ούτε αυτό. Καταρχάς, κοιτάξτε τη σύνθεση, τι ωραία. Δηλαδή, ένα, μια κούρμπα γεμάτη βάρος τόνι, τόνι ζυγίζει, αυτό, τόνι ζυγίζει αυτό το σώμα, βαρύ. Τα μουσκουλα των αντρών που προσπαθούν να κρατήσουν το σώμα νεκρό μολύβι, εδώ τεντώνονται, κάμπτονται οι, οι, οι, οι κορμοί και όλο αυτό σου δημιουργεί μια αίσθηση θανατήλας, βάρους. Στεναχώρια. σκουραίνουν τα χρώματα χωρίζει το θέμα σε ε, ε, ε, πρωτεύων και δευτερεύων μου λέει έχω ένα group που είναι αυτοί οι τέσσερις και κάνουν ένα κλειστό σχήμα και είναι ο ενταφιασμός ο νεκρός κλειστός και έχω και ένα δεύτερο με τα κορίσια, τις δύο Μαρίες ε, ε, η οποία η άλλη πάει να χυθεί προς τα πάνω η άλλη την τραβάει την εμποδίζει πρωτεύων θέμα, δευτερεύων θέμα το, το χειραχίσει το έχει βρει. Είναι αναγεννησιακός και πιστεύει στη συγκροτημένη δομή ενός τέτοιου πίνακα. Στο μανιερισμό, στο ποντόρμο, είναι όλο μη πιστικό. Το σώμα του Χριστού είναι αέρινο. Αυτοί που το κρατάνε χορεύουν μπαλεύως στις άκρες των δακτύλων των ποδιών. Δεν είναι δυνατό να πάντα ένα τέτοιο σώμα βαρύ και, και να είσαι γεμάτος χάρη και κομψότητα στα ακροδάχτυλα. Είναι μη πιστικό. Επίσης, η Μαγδαληνή έχει ένα μανδύα ροζ ο οποίος ανήμει με ένα παράξενο τρόπο σαν να μην ανήκει στο σώμα της. Τα σώματα, το σώμα της Μαγδαληνής κολλάει πάνω το ρούχο με έναν ειδικό τρόπο και το περιγράφει και λέει σε εσύ, εγώ ήρθα για να δω την μετάνοια της μαντά, δεν ήρθα για να δω την κορμάρα τη. Σε εκκλησία είμαι. Δεν θέλω να δω πόσο ωραία γυναίκα ήταν και έγινε περιζήτητη πόρνη, θέλω να δω την μετάνοια της. Και... Εδώ δεν μπορώ και πολύ να δω μετάνοια, διότι βλέπω κορμάρα και ροζ μαντίγα να ανεμίζουν. Όλο αυτό μου διασπά τη συγκέντρωσή μου από την πιστικότητα τη ταύτιση θέματο και περιεχομένου. Και είναι περίεργο. Είναι πάρα πολύ ωραίο έργο. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό από τον τρόπο που το έδωσαν οι προηγούμενοι ζωγράφοι, το βλέπετε, από τι ατρότητε χρωματικέ μέχρι την ίδια τη σύνθεση και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα χαρακτηριστικά. Μια μαντόνα τυπικά αναγεννησιακή. Ραφαήλ. Πιο ραφαήλ δεν γίνεται, πιο πυραμίδα δεν γίνεται, πιο τρίγωνο δεν γίνεται, πιο σταθερότητα δεν γίνεται, πιο ισορροπία δεν γίνεται. Ακόμα και το, το ποδαράκι που βγαίνει ελαφρά κάτω, τα κροδάχτυλα εκεί και το πέλμα, βγαίνει για να στηρίξει τη γωνία του τριγώνου. Τη γωνία του τριγώνου την έχει εδώ, μπουτάκια, πελματάκια. Χρειάζεται μια γωνία, δεν είναι ότι την έφτιασε κράμπα και άρχισε να τεντώνεται ας πούμε να το πάρει με το μοντέλο είναι ότι το στείνει, κάνει γεωμετρία πάρα πολύ όμορφο έργο πολύ ισορροπημένο και μια χαρά μητέρα με τα παιδάκια ενώ αυτοί αρχίζουμε να επιβάλλουμε για τη μητρική της αφοσίωση όπως και πριν κοιτάξτε το δίπλα δίπλα έτσι είναι τι ζωγραφίζουν οι μανιεριστές Θεματικά, δηλαδή, που κινούνται τα ίδια θέματα. Απλώ αποκτούν ένα λίγο άλλο περιεχόμενο τα θέματα. Τα θέματα χαρακτηρίζονται από ενηματικότητα, βλέπει ένα έργο και λε τι βλέπω ακριβώ, δεν είσαι ποτέ σίγουρο, mm. από παραδοξότητα, ενώ τα απεικόνιζα με συγκεκριμένο τρόπο ξαφνικά μπαίνουν παράδοξα στοιχεία, και από λογική ασυνέχεια. Δε, δε, συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει με μια λογική διεργασία του μυαλού. Εδώ ας πούμε, το βλέπετε. Υπάρχουν λογικές ασυνέχειες, υπάρχουν παραδοξότητες και υπάρχουν και ενιγματικότητες για την ταύτιση των προσώπων και το περιεχόμενο του ίδιου του θέματος. Εδώ το ίδιο. Η σύνθεση πώς είναι στο Μανιερισμό. Αντιστρέφεται η κλασική σύνθεση, η οποία να μην κλειστή και σταθερή. Διαγώνια οργάνωση, ανατροπή της αναμενόμενης γεράφησης. Ο Αναγεννησιακός θα εργαρκούσε και έλεγε π θα καταλαμβάνει το πρωτεύωνο μεγαλύτερο χώρο, το δευτερεύωνο μικρότερο. Ξέρω του ρόλου, ξέρω ποιο έχει τι. Εδώ ανατρέπεται η αναμενόμενη ιεράρχηση. Τα κεντρικά και τα παραπληρωματικά θέματα εναλλάσσονται με πολύ περίεργο τρόπο. Οι αιστείε του φωτό πολλαπλασιάζονται. Όλα τα σώματα κινούνται με μια παράξενη οφειοειδή κίνηση. Παντού. Οι μορφέ παραμορφώνονται, επιμικρύνονται. Οι στάσει είναι ξεζητημένε. Είτε εκφράζουν έντονο πάθος, χωρίς λόγο όμως, είτε εκφράζουν μια αποστασιοποιημένη απάθεια. Η παγωμένη Λεωνόρα του Τολέδο και ο μικρός Κουκλίζα. Δεν έχουν συνέστημα κανένα. Ή αντίθετα εκφράζουν ένα έντονο πάθος. Κοιτάξτε πόσο αποστασιοποιημένα είναι τα πορτρέτα του Μπροντσίνο. Υπέροχα, λάμπουν, ε, τα χρώματα είναι καταπληκτικά, οι λεπτομέρειε είναι σαν κοσμήματα είναι. Αλλά είναι έμψυχες περσόνες αυτά, άραγε. Ή εδώ, ας πούμε, η εδω ας πουμε η αρπαγη των θυγατέρων του Ιωθώ. Λοιπόν. Αδικαιολόγητη ένταση και πάθος όλες αυτές τις μορφές που διαταράσσουν τη συγκέντρωσή μας. Κινούνται, κραυγάζουν. Γιατί μέσα στο ίδιο το έργο υπάρχουν αυτές οι αντινομίες. Τα χρώματα ακολουθούν μια παλέτα έντονων αντιθέσεων ακραία θερμά δίπλα σε ακραία ψυχρά οι τονικές μεταβάσεις περιορίζονται δεν, δεν τα σβήνει δηλαδή τα χρώματα υποχωρούν τα γήινα οι όχρες, οι όμπρες, οι σχένες κτλ και, και γίνεται κατάχρηση των ψυχρών και μεταλλικών τόνων και βέβαια όλο αυτό επενδυμένο με, με μια υποκριμενικότητα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. αυτό κάνει αυτά τα έργα να είναι πολύ όμορφα σαν κοσμήματα λαμπερά ε, ε, ε, ε, ε, εξαιρετικά, κοιτάξτε εδώ, τα χρώματα θα τα ζήλευε η pop αν έβλεπε ότι κάποιοι ζωγράφοι πριν από 500 χρόνια κάνανε αυτά που η δική μα κοινωνία μα υπαγορεύει να κάνουμε. Γιατί συμβαίνει άρα άραγε όλα αυτά. Ο μόνο τρόπο να απαντήσουμε είναι να στραφούμε για λίγο στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο τη εποχή και να δούμε τι γινόταν δηλαδή τότε. Μπα και έγινε τίποτα και οι άνθρωποι άλλαξαν μέσα του και άρχισαν να κάνουν την εμπιστοσύνη στις αρχές Αναγέννηση γιατί αυτό, αυτό το σύστημα έχω. Η αναγέννηση έφερε έναν κόσμο βεβαιοτήτων. Απαλλαγμένοι πλέον οι άνθρωποι από τις, τα ενοχικά συμπλέγματα του Μεσαίωνα είπαν ότι ο άνθρωπος έχει το μυαλό και την ικανότητα να μπορεί να καταλάβει τα πάντα και να φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο. Από τους κρατασμούς του τέλους του Πατροτσέντο 1490, κυριαρχεί Σαβοναρόλα και το κυνήγι Μαγισών. Έχουμε τους προσκραδασμούς και στη συνέχεια θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε 5-6 πράγματα που γίνονται εκείνη την περίοδο, δηλαδή τις πρώτες δύο δεκαετίε του 16ου αιώνα. Η μεταρρύθμιση, την εμφάνιση της θεωρίας περί ηλιοκεντρικού συστήματος, την ενίσχυση των κεντρικών μοναρχιών, την πολιορκία της Ρώμης, τη διπλή θική του μακιαβελισμού, την οικονομία η οποία αλλάζει, και όλα αυτά τα οποία φέρνουν ένα είδο διάψευση αυτή τη εμπιστοσύνη. Η μεταρρύθμιση είναι η γνωστή μεταρρύθμιση. Ξέρετε τι μεταρρύθμιση, το συνοψίζω ότι λόγω πολλών γεγονότων και τη κακοδιαχείριση τη παπική εκκλησία και τη παρεμβατικότητα που είχε στην κοινωνία και στην οικονομία και δεν άφηνε τι κάτω χώρε, την Ελβετία, την Βουργουνδία, τη Φλάνδρα να λειτουργήσουν γιατί πάντα η Εκκλησία μπλοκάριζε τις δραστηριότητες, αυτοί εξεγείρονται και λένε ότι ο ρόλος της Εκκλησίας είναι η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου και όχι να μην κάνει κουμάντο στο φορολογικό στελεστή. Οπότε μέσα και από μία σειρά τέτοιων γεγονότων η μισή Ευρώπη μένει καθολική, το πράσινο, και η άλλη μισή Ευρώπη, τα ΜΟΒ, τα ΡΟΣ, τα γαλάζια και αποσχίζονται από τους κόλπους της καθολική εκκλησίας και αυτό γίνεται βέβαια με εμπόλεμο τρόπο στρατεύματα δεξιά, στρατεύματα αριστερά δεν είναι δηλαδή θεολογικό δόγμα στα χαρτιά ή στις κουβέντες των ιδρυμάτων είναι πόλεμος, σκοτώνονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με αφορμή αυτό αυτό λοιπόν είναι ένα σοκ γιατί δεν είναι ο ξένος άλλη άλλης που κουβαλάει μια άλλη αγμίληψη και έρχεται. Στην ίδια θρησκεία, ο κοινός νους σαν να διχάζεται και να διασπάται και ο μισός πληθυσμό να αρχίζει να πιστεύει κάτι άλλο. Είναι σοκ αυτό. Είναι σοκ. Συμβαίνει, και στις καλύτερες οικογένειες συμβαίνει, ας πούμε. Κάποια στιγμή διαπιστώνεις ότι μιλάς άλλη γλώσσα. Υπάρχει αυτή η ανεπίστρεπτη σχάση ανάμεσα στο κοινό νου που μέχρι τότε ένωνε και κούμπωνε τις επιμέρους ομάδες. Εδώ λοιπόν αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ αρχικά. Το δεύτερο είναι η θεωρία περί ηλιοκεντρικού συστήματος. Εμφανίζεται αυτός ο νεαρός, ο Κοπέρνικος, στα τέλη του 15ου αιώνα και διατυπώνει την θεωρία περί ηλιοκεντρικού συστήματος. Μέχρι τότε πίστευαν το γεωκεντρικό μοντέλο που το βλέπετε σε διάγραμμα επάνω ε, ότι η Γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ο ήλιος θα βλέπει το βλέπε στον ήλιο. τον αυτονιμητών, κάθε πρωί από την ανατολή και κουνιάζει και περνάει και κάνει εκεί. Ήταν δύσκολο να πιστέψει ο άνθρωπος ότι εμείς κουνιόμαστε και όχι ο ήλιος γιατί τον ήλιο έβλεπε να, να, να Και το πάτωμα το βλέπε σταθερό. Αυτό από την τολμηριακή περίοδο που διατυπώθηκε, ίσχυε σαν μοντέλο και ξαφνικά ο Κοπέρνικος διατυπώνει τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματο. Αυτό τι κάνει σε επίπεδο μεταφορικό συμβολικό, όχι τόσο σε επίπεδο επιστημονικό. Γιατί θα πει κάποιο, Και τι αλλάζει ζωή του ανθρώπου, είτε είναι ηλιοκεντρικό το σύστημα, είτε είναι ηλιοκεντρικό. Εδώ θα αλλάξει η ζωή μου. Μπορεί κάποιο να πει, Όχι, αλλάζει όμω η αίσθηση του κέντρου. Μέχρι τότε. Εμείς εδώ ήμασταν το κέντρο ενός σύμπαντος. Σταθερό, αμετάβλητο, ενώ τώρα γινόμαστε ένας πλανήτης που βρίσκεται σε μια διαρκή τροχιά και περιφέρεται. Αυτό κάνει το έδαφος κατά τα πόδια μας και ηλιολεκτικά να κινείται. Αισθανόμαστε μια ανασφάλεια ξαφνικά, όπως εσάν το άνθρωπο σε σεισμού Αυτό. Και κλονίζεται η σιγουριά που είχε ότι Πατάω κάπου σταθερά. Εμφανίζονται, να, που πέραν το σιχά του, δεξιά. Εμφανίζονται λοιπόν και αυτοί οι πρώτες χάρτες κτλ. κτλ και στο μέσο άνθρωπο κλονίζεται από η, η, η γη, από το κέντρο του κόσμου γίνεται μια στέλλα νόμπιλης. Ακόμα και αν είναι νόμπιλης, ένας ευγενής πλανήτης, είναι πλανήτης. Δεν είναι είναι στέλλα, δεν είναι κέντρο, πια οπότε έρχεται και ένα τρίτο που είναι η νήσεις των μοναχιών στα χρόνια του 15ου αιώνα το 1400-1500 είτε κατ' ουσίαν είτε κατ' επίφασιν ε, οι περισσότερες από όλε αυτές τις πόλεις που είδαν την προηγούμενη φορά η Φλωρεντία η Βενετία η Σιένα ε, είναι δημοκρατίες σίγουρα κάποιος διαφεντεύει, κάποιοι μένει και από εδώ κάποιοι έστε από εκεί αλλά υπάρχει έστω και το πρόστιμα Τη συλλογική συμμετοχή. Ότι είμαστε δημοκρατία και λαμβάνουμε συλλογικά όργανα λαμβάνουν αποφάσει. Τώρα, αυτό θεωρείται ξεπερασμένο μοντέλο και ενισχύονται οι μεγάλε μοναρχίε. Οι μεγάλε μοναρχίε δίνουν στον άνθρωπο την αίσθηση ότι ό,τι του συμβαίνει δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να συμμετέχει στι βελτιώσει ενό συστήματο το οποίο τον επιβαρύνει. Καταλάβατε. Και εμεί που έχουμε την ψευδέστηση ότι συμμετέχουμε δεν έχει αλλάξει και Αλλά τέλο πάντων υπάρχει έστω η επίφαση, η ψευδαίσθηση εδώ. Η ενίσχυση λοιπόν των μεγάλων αρχαιών κλονίζει και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην ικανότητά τους να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο. Βλέπετε? republico of Florence, Republic of Scenary, Republic of Blue, Republic, of Luca, Republic of January, Republic of Venice. Έχει και δουκάτα, αλλά οι δημοκρατίε δεν και περ. Τώρα ο οίκος εδώ των Αψβούργων που είδαμε τα ωραία προτρέτες στο Πράντο, έχει την Ισπανία, τη Σαρδηνία, τη μισή Ιταλία, τη μισή Κεντρική Ευρώπη, τις κάτω χώρες, όλα αυτά τα έχει ένας μονάρχης, αυτός, ο Κάρλος V, εδώ, ο οποίος ζωγραφίζει τον Τισιανό, το είδαμε στη Μαδρίτη αυτό το έργο, εδώ, αλλά αυτή είναι η νύση των αρχίων Και δεν φτάνει αυτό, αλλά ε, το σύστημα αρχίζει και ε, κατεθύνεται εναντίον του, αυτό φέρνει φαγωμάρε όλο. Όταν έχει ιδανικά και πιστεύει σε κάτι, φέρνει μια σύμπνια Όταν διαψεύδονται τα πάντα και καταραίνουν τα πάντα, φέρνει φαγωμάρε αυτό το πράγμα. Και έχουμε το σάκο τη Ρώμα. Τσακώνονται και πηγαίνει ο Κάρολο με τα στρατεύματά του και καταλαμβάνει τη Ρώμη. Παίρνει τον Πάπα, που ο Πάπα δεν, δεν είναι ο τρόπο που εμεί αισθανόμαστε τώρα τον, τον Αντιεπίσκοπο, α πούμε. Εκείνη την εποχή είναι ο Θεό επί γη. Ακόμα είσαι Αυτοκράτορας τον σέβεσε τον Θεό επί της γύσης. Τον βουτάει και τον φυλακίζει στο Καστέλο Σαν Άγγελο, εδώ, εδώ μέσα. Mm -hmm. Είναι πάρα πολύ περίεργο να φυλακίσεις τον Πάπα στη ίδια του την πόλη και να ε, λαιλατίσεις, σάκο είναι λαιλασία ουσιαστικά, να λαιλατίσεις την πρωτεύουσα του χριστιανικού κόσμου, εσύ ένας χριστιανός, να το κάνω μου Μωάμεφ στα πλαίσια ενός πολέμου, αντιληπτό. Αλλά ο ίδιος να ξεκινήσει και να πέρατε, κοιτάξτε το πώς γέρασε μέσα σε λίγα χρόνια. Ο κλίνης, ο κλήνισο, είναι. Μετά τη φυλακή. Πριν τη φυλακή, μετά τη φυλακή. Είναι σαν τι φωτογραφίες πριν μετά. Ναι. Διπλή ηθική του μακιαβελισμού. Αυτό ο Μακιαβέ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Έχει γράψει καταπληκτικά πράγματα, αλλά εμεί θα κρατήσουμε στα χρόνια του μαγιαβελισμού αυτή τη διπλή ηθική του μακιαβελισμού. Ο Μακιαβέ είναι εκείνα τα χρόνια, το 1469 γεννιέται και πεθαίνει σχετικά νωρί, αλλά μεταξύ άλλων έχει πει πολύ ωραία πράγματα, σαν να προσγειώνει τον άνθρωπο από τα ζητάτα που είχε μάθει να αποστηθεί όταν ήταν στη νεολαία, να τον προσγειώνει στην πραγματικότητα. It's just as difficult and dangerous to try to free a people that wants to remain servile as it is to enslave a people that wants to remain free. In how we live is so different from how we ought to live that he who studies what ought to be done rather than what is done will learn the way to his downfall rather than to his preservation. Είναι πολύ πνευματώδος ο τρόπος που γράφει, πάρα πολύ ωραίος και έχει διατυπώσει μερικά εξαιρετικά ε, ενδιαφέροντα πράγματα. Μεταξύ όμως άλλων έχει διατυπώσει και αυτή τη διπλή ηθική τη λεγόμενη που λέει ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, το ότι δεν πειράζει, προκειμένου να γίνει η δουλειά μας, βάλουμε και λίγο νερό στο κρασί της ιδεολογίας μας και το ένα και το άλλο και το άλλο, και χαρακτηρίζει τα χρόνια του μαγειρισμού. Ίσως περισσότερο από όλους και με πιο ωραίο τρόπο, επειδή σήμερα έχουμε λογοτεχνικές αναφορές, είναι ο Θερβάντες και ειδικά ο Δον Κιχώτης, όχι όλος ο Θερβάντες, τον Κιχώτη de la Mancha που είναι ο εφάνταστος ευπατρίδης Δον Κιχώτης της Μάντσα. Αυτός. Αυτό το γράφει ο Θερβάντες γύρω στο 1605 και διατυπώνει κατεξοχήν το πνεύμα του Μανιερισμού, όπου εδώ είναι το... εκείνη η έκδοση, εδώ είναι μια πολύ ωραία του Πικάσο ή του Ντομιέ, και εδώ είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο του Οικίτα, που λέει ο Δόν Κιχώτης, «Experience is a double situation». Ε, ε, βιώνει μια διπλή κατάσταση. He applies the ancient rules of shivering to the vulgarity of the present. Κουβαλάει μέσα του όλου του κανόνε τη υποσύνη και μια και ενό συγκεκριμένου τρόπου και βρίσκεται σε μια εξαφλιωμένη πραγματικότητα. is the nostalgic tension in the face of the that be but which be Οπότε δεν μπορεί, ε, δε μπορεί να λειτουργήσει σε έναν κόσμο που δεν μπορεί να έχει πια τις αξίες τις οποίες αυτός έχει μάθει και οι αξίες αυτού του κόσμου είναι αξίες αχρίες ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Παίρνει, λοιπόν, το άλογό του παίρνει και τον βοηθό του και παίρνει τα βουνά. Τρελός. Προσπαθώντας να συνδυάσει αυτά τα δύο στοιχεία Δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ξέρει ότι δεν μπορεί. Δεν έχει αφταπάτες, ξέρει ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά δεν μπορεί να έχεις σχεδιά από τον κόσμο. Οπότε, χαρακτηρίζεται από το στίγμα ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε τι όλα του λέει εδώ, oh. uh, στο κοίτα. Donkey keep oscillating between reality and unreality. The world is perceived as necessary self-deception from which one can only defend himself with irony. The knight is an uprooted being who must preserve his own dissociation in the face of a present that he would otherwise not be able to live in. Thus, individual fantasy makes up for historical impotence. It renders ghosts real and reality ghostly, because reality far surpasses the imagination. Αυτό, ο Μαγγερισμός είναι ένα ένειος αφού πια δεν είναι επιστημική η πραγματικότητα, τότε εγώ, για να ξαναγυρίσω εδώ, ζωγραφίζω όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Στο Φίτσι, για να ξαναγυρίσω, άρα για να το κλείσω αυτό, καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος των αρχών του 16ου αιώνα δέχεται μία, σι... μία σειρά από ισχυρά σοκ που του κλονίζουν τις βεβαιότητε σε θρησκευτικό πολιτικό, οικονομικό, ψυχολογικό, αστρονομικό, σε όλα τα επίπεδα. Και αυτά που είχε μάθει να χειρίζεται δεν μπορεί να τα χειριστεί πια. Οπότε φτιάχνει ένα καταφύγιο θεωρώντας ότι είναι πιο αληθινό να διατυπώσω τις αντιφάσεις που αισθάνομαι. Ναι, είμαι χριστιανός. Ναι, πιστεύω στη σωτηρία της ψυχής και βλέποντας μια βρεφοκρατούσα παλλαγία εξάρμαν ότι μπορεί να με βοηθήσει. Μέσα μου όμως έχω αρχίσει να μπορεί να, <laughs> να με βοηθήσει. Και όταν πάω να τη ζωγραφήσω, ενώ ξέρω να το κάνω τόσο τέλεια και τόσο ωραία, επειδή μέσα μου αμφιβάλλω κατά πόσο μπορεί να με βοηθήσει, το περιεχόμενο του έργου δεν είναι φυσικό. Δεν είναι μια Παναγία που με πείθει ότι είναι μια στοντική μητέρα που θα με αγκαλιάσει και θα με βοηθήσει στον δρόμο της οθειλίας τη ψυχής. Είναι πιο ειλικρινή η στάση των μανιαλιστών. Έχει αυτή την εσωτερική αντίφαση του ανθρώπου που προσπαθεί να συνδυάσει πράγματα όταν διαψεύδονται οι βεβαιότητές του και γι' αυτό έχει αυτή τη δύναμη. Και τι μένει, άμα δεν είναι ένα έργο πιστικό. Μένει η δύναμη της ζωγραφική. Ζωγραφικά, αυτά τα έργα είναι αριστουργήματα. <θε, αμέσως. Θεματικά και σαν περιεχόμενο, πάσχουν. Γιατί είναι συνειδητή η αποτύπωση αυτής της διάστασης ανάμεσα στα δύο. Θα σας έχει δείχει η ζωή σα πολλέ φορέ να, να, να είστε κάποιοι αλλά σε δεδομένες καταστάσεις να πρέπει να συμπεριφερθείτε με έναν συγκεκριμένο τρόπο που δεν είστε εσείς. Αλλά σε αυτή, την, σε αυτή την περίσταση πρέπει να συμπεριφερθείτε έτσι και όχι όπως είστε εσείς. Ε, αυτό είναι μια αντίφαση. Το καταλαβαίνουμε όλοι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά εδώ συμβαίνει σε ένα πολύ ευρύτερο επίπεδο. Κάτι θέλετε να πείτε. Και και για να γράφουν της να κάνουν Αυτό όλο, ο μανιαρισμός, νομίζω ότι είναι κάτι παρόμοιο. Με τον σπουλερισμό όταν εμφανίστηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν mm μια -hmm. Δύο παρατηρήσεις μόνο σε αυτό που λέτε που έχει πολύ ενδιαφέρον. Η μία παρατήρηση είναι ότι δεν το κάνουμε και πολύ Δεν είναι conscious, οι μαγειριστέ. Οι άλλοι το κάνουν πολύ σημαντικά. Είναι σαμποτέρ. Αυτοί δεν είναι σαμποτέρ. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Μια ερώτηση... <συμίλωση> ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ναι, αλλά σκεφτείτε ότι από το, εκτός από τον σωραλισμό, από το 1850 και μετά, όλα τα κινήματα είναι ουσιαστικά μια αντίδραση και μια προσπάθεια να δείξουν στον κόσμο αυτά που οι ίδιοι βλέπουν που δεν τα βλέπει ακόμα. Ο σουηδαλισμό είναι το πιο έντονο, αλλά και ο ρεαλισμό και ο εντουσιασμό και τα άλλα κινήματα είναι. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κάτι το μοντέρνο σαν τάση αυτό. Mm -hmm. Δεν είναι καθαρά ιστορικό. Ο... Ξαναγυρίζω στο ουφίτσι, για να συνεχίσουμε τα μαγνητικά. Η δικαιοσύνη να mm -hmm. περιφερώνει την αθωότητα, ε, βέβαια πίσω από όλα αυτά. Α, μία ερώτηση που μπορεί να σα προέκυψε είναι Τι απίχυση είχαν αυτά τα έργα. Δηλαδή αρέσανε. Αρέσανε όχι τόσο στο ευρύ κινό, όσο σε έναν κύκλο περιορισμένων ανθρώπων, μορφωμένων, πιο ψαγμένων, που συνειδητοποιούσανε τα μεγάλα πλήφη του λαού, αρέσκονται στις βεβαιότητες, όπως ξέρετε, και στους καθησυχασμούς. Γιατί θέλει λίγο κόπο να συνειδητοποιήσει τις λεπτές και δυσάρεσες αποχρώσεις των καταστάσεων. Οπότε είναι καλύτερα να μας χαϊδεύει αυτά μια βεβαιότητα, παρά να διακινδυνεύουμε ανισορροπία σε αβεβαιότητες. Οπότε αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, ε, υπάρχει και το αλληγορικό περιεχόμενο. Κοιτάς, αυτό το αριστούργημα του Μπροντζίνου. Το, το Φίτς έχει και πάρα πολύ ωραία, ω, ωραίες ταψερίες. Οι ταψερίες ήταν πολύ διαδεδομένες τότε. Εμείς θεωρούμε ένα έργο τέχνης, λάδια, μουσαμάνδες και ξύλα πιο... Έτσι, μεγαλύτερης αξία σαν έργο και τι τα πισερί της βάζουν τα υφαντά αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό κοιτάξτε μια αριστούργηματική εδώ τα πισερί, με μαλλί, με yeah. ασημοκλωστές με μετάξι 2,5 μέτρα ύψους εδώ και δείτε ότι ουσιαστικά είναι μια απεικόνηση αλληγορικών ενιών η δικαιοσύνη, η αλήθεια, ο χρόνο, η προδοσία, η αθωότητα, η απληστία, η οργή και ο φθόνος. Έχω δηλαδή αρνητικά και θετικά στοιχεία. Έχω ένα, μια παραγγελία που μου λέει «Πάρε αυτές τις 7 έννοιες, εδώ, και μία του χρόνου, 8 και διατύπωσέ μου τη σχέση τους. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία γεμάτη απληστία, <Ρι> γεμάτη προδοσία, γεμάτη θυμό και οργή και γεμάτη θόνο». Όχι εμεί σήμερα. Τότε. Ε, και ελπίζουμε ότι θα μπορούσαν να επικρατήσουμε και κάποιες θετικές έννοιες όπως είναι η αλήθεια, επιτέλους πείτε στην την αλήθεια, η δικαιοσύνη, επιτέλους σας τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε και η αθωότητα. Επιτέλους σας αφήσουμε και κάποιους που είναι λιγότερο πονηρεμένοι να μπορέσουν να σταθούν. Και ο χρόνος είναι η ελπίδα ότι θα μπορέσει στην αντιπαλότητα ανάμεσα στα «μέν» και τα δέ, να επέλθει μια κατάσταση που είσαι Οπότε είναι ένα θέμα καθαρά αφηρημένο, αφηρημένων ενειών. Αυτό λοιπόν που απεικονίζει ο Μπροζίνο με την απληστία να είναι ο λύκος, με το φθόνο να είναι ο σκύλος, με την οργή να είναι το λιοντάρι, με την αλήθεια να είναι η γυμνή γυναίκα, με την αθωότητα, με την προδοσία, Όλα αυτά είναι αλληγορικέ μορφέ στι οποίε ο μαγειρισμό διαπρέπει δεδομένου ότι τι αποδίδει με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Οπότε έχει και πολύ όμορφα τέτοια έργα του Φίτση. Και έχουμε και το. επειδή γινόταν ανάποδα ηρα. τα σχέδια έτσι τα ξέρει. τα κάνανε ανάποδα. Για να γίνει μετά η ύφανση στα εργαστήρια τη ύφανση. Έτσι οπότε τα σχέδια που έχουμε από αυτά είναι ουσιαστικά ανάποδα. Και βέβαια αυτά τα λέει πολύ ωραία για την οικονολογία. Ο Πανόφσκι πάλι, που τον αναφέραμε την προηγούμενη φορά, στο Μελέτη Οικονολογία, κάνει ακριβώ αυτό το πράγμα. Αναλύει αυτά τα δεδομένα. Αυτό μίλησε πρώτο για αυτά σε αυτό το φοβερό βιβλίο του 1939. Πάμε να δούμε λίγο και τα έργα τώρα που είδαμε το πλαίσιο. είναι που έχτισε το ουφίτσι Και ο σύζυγος την έφερε από την Ισπανία την Ελεονόρα του το λέει, ο του Εξού και το απρόσωπο. Αλλά δείτε τη μαστοριά του Μπρονσίνο στο χειρισμό του χρώματος. Και το διπλό πορτρέτο των Παριτσατίκη και του Παρτολομέου αγωμένη ψυχρή ομορφιά της σχολής του Φοντοέμπλω. Φεύγουμε λίγο από το ουφίτσι και πηγαίνουμε στην Ακατέμια πάλι. πάλι Φλωρετία, λίγο παραπέρα, πάμε στην Ακαδέμεια να πούμε το Δίο Μικελάνζελους. Για να γυρίσουμε. Ε... Το Δαβίρ βρασικά. Γιατί άμα πάτε στην Φλωρετία πρέπει να πάτε να δείτε το Δαβίρ. Γιατί είναι ένα ριστούγημα το οποίο είναι πολύ δυνατό έργο έργο και με όλες τις αναφορές. Είναι ένα από τα δεκάδες πολύ σημαντικά έργα που έχει κάνει ο, ο... ο... Μικελάντζελο, στα 26 του που το κάνει το Δαβίδ, είναι... το 1504 δηλαδή, είναι ένα τεράστιο γλυπτό, 4,5 μέτρα, το οποίο εδώ μια αναμυστική φωτογραφία για να δείτε την κλίμακα και είμαστε και πολύ μπροστά από το Δαβίδ και εδώ για να δείτε λίγο το μέγεθος το μεγαλείο αυτού του αγάπη σε σχέση με την ανθρώπινη κλίμακα Φυσί. πολύ ωραίες φωτογραφίες από τη συντήρηση του και εδώ είναι αυτό το γλυπτό Δαβίδ ε, ο Δαβίδ έχει χρησιμεύσει ως έμβλημα ε, ε, και σύμβολο της φλωρεντίας ε, γιατί όπως ο μικρός Δαβίδ ε, νίκησε τον μεγαλύτερο και πολύ πιο εύσομο Γολιά έτσι και η μικρή αρχικά φλωρεντία του Μεσαίωνα κατάφερε να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη υπερνικόντας τους οικονομικούς κατά κύριο λόγο, και πολιτιστικού αντιπάλους οπότε Δαβίδ στη φλωρεντία άθομη από τον Τονατέλο μέχρι του... του... Αντί για έναν έφηβο που σε περισυλλογή ή με ικανοποίηση αποτιμά το αποτέλεσμα του άθλου του, έχοντας το υποπόδιο, το κομμένο κεφάλι του Γολιάρ, όπως το είχαν ζωγραφίσει οι προηγούμενοι γλύπτες, ο Μικελάντζελο απεικονίζει ένα ρωμαλαίο γυμνό άνδρα, έναν αποφασισμένο τυρανοκτόνο πιο κοντά τυπολογικά στο δορυφόρο του Πορυκλήτου, παρά στα χριστιανικά πρότυπα που προϋπήρξαν και με τον Ιρακλή από αρχές σαρκοφάγους. Ο αντίπαλος δεν βρίσκεται ακίνδυνος στο έδαφος νικημένος, αλλά επικίνδυνος απέναντι, προκαλώντας την εγρήγορση του ήρωα. Αυτό αποτυπώνεται στη λανθάνουσα ένταση του αριστερού χεριού, στην πολύ πιο εμφανή του δεξιού, και κυρίω στην κεφαλή με την πλούσια βοστριχωτή κόμη που στρίβει απότεμα προ τα αριστερά, ενώ η συνοφρίωση και τα μεγάλα βαθιά μάτια που καρφώνουν τον εχθρό καθορίζουν αποφασιστικά την έκφραση του προσώπου. Τα χέρια με τη δύναμη και το κεφάλι με την εξυπνάδα είναι οι δύο πηγές του θριάμβου του. Προσέξτε γράφω για τα χέρια και το κεφάλι, γιατί σε αυτή την όψη μα παίρνουν λίγο μεγαλύτερα. Σαν που το ξέφυγε του Μικελάνγκελο και έκανε μεγαλύτερα τα χέρια και μεγαλύτερο το κεφάλι, αλλά στην εξιστόρηση τη αφήντησης τα χέρια είναι η πνευματική δύναμη του μυαλού και η εξυπνάδα, το κεφάλι και τα χέρια είναι η δεξιότητα, η ικανότητα. Άρα καταλαβαίνουμε γιατί τα εστιάζει σε αυτά τα χαρακτηριστικά με το συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε καθώς πλάτη αυτό το ήταν ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, το οποίο μεγαλοεπίβολο σχέδιο μεγαλεπίβολο μία παραγγελία που επειδή ήταν τόσο μεγαλοεπίβολο το σχέδιο ε, ε, ε, ήθελα να προσωπήσω αυτές τις δύο αρετές. Δα, Δαβίδ Ιρακλήσιν αυτό. Είναι μια συνολική προσωποποίηση λοιπόν των δύο βασικών πολιτικών αρετών που επειδη ηταν τοσο μεγαλεπίβολο το σχεδιο ηθελα να προσωπησω αυτες τις δυο αρετες δαβιδ ιρακλησιν αυτο ειναι μια σημαντική προσωποποιηση λοιπον των δυο βασικων πολιτικων αρετων που ειχε αναγεννηση το 1500, του Στένου, φορτέτσα, είναι δυνατός, και της οργής, ήρα, της σωματικής και πνευματικής δύναμης του άντρα, λέει ο Δητολυνέα, αναλύοντάς το. Της 25 Ιανουαρίου, λοιπόν, του 1504, όταν ο είχε σχεδόν τελειώσει από τον Μιχαηλάγγελο, η Άρτεντε Λαλάννα, που ήταν αυτή που χρηματοδοτούσε όλο το, τις, τα έργα αυτά, κατέβαλε στον Μιχαηλάγγελο 900 δουκάρτα, το ύψο της αμοιβής μπορεί να αξιολογηθεί σε σύγκριση με τον Λεωνάρντο που δεν κατάφερε να κερδίσει αυτό το ποσό ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή του. 26 χρονών ο άλλος πήρε 900 δουκάτα. Συγκρότησε λοιπόν η Άρτε Λαλάνα, la μια τριακονταμελή επιτροπή αποτελούμενη από καλλιτέχνες ανάμεσά τους ο Μποτιτσέλη, ο Περουτζίνο, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, τεχνίτες και διακεκριμένους πολίτες που θα έπρεπε να αποφασίσουν για το σημείο τοποθέτησή του. Πού θα το βάλουμε αυτό το άγαμα 4,5 μέτρα. Ναι, θε, θε, θεωρούμε ότι εκκοστηθεί την Φλωριδία, αλλά πού θα το βάλουμε. Οι επίδοξη θέσεις ήταν ή στον τουώμο, σε ένα από τι άκρε του, του τρούλου του τουώμο, θα μπορούσε να μπει κάτι που δικαιολογεί και την θέση του, το μεγάλο κεφάλι, γιατί όταν το βλέπεις από τα 25 μέτρα κάτω, το κεφάλι σμικρύνει και η οπτική διόρθωση κάνει διαφορά. Η μία λοιπόν θέση ήταν εκεί, εδώ, η άλλη ήταν στη Λόζια Δεγλάντσι, αυτή την αψιδωτή στοά που είναι απέναντι από το Παλάτσο Βέκιο, ε, το άλλο ήταν μέσα στο Παλάτσο Βέκιο και το άλλο ήταν στον ευρύτερο χώρο της Πιάσαντε Λασινιωρία που ήταν ο δημόσιος χώρος της συνάθρησης των Φλωριντινών και δύο κέντρα, το πολιτικό κέντρο, Συγνωρία Λόντζα Ντεϊλάντσι, και το θρησκευτικό κέντρο, Ντουόμου Μπατιστέρο κτλ. Άρα ήταν, γινόταν αυτή η συζήτηση. Εδώ κάνουμε μια υποθετική τοποθέτησή του σε μια από τις επίμαχες θέσεις που θα ήταν το Ντουόμου. Και εδώ. Φωτομοντάζει είναι για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούσε. Η άλλη επίδοξη θέση του, στην οποία τελικά τοποθετήθηκε, ακούστηκαν διάφορε απόψε αλλά τελικά υπερίσχυσε εκείνη που τον ήθελε στα αριστερά τη εισόδου του Παλάτσο ω εγγύηση και σύμβολο τη ελευθερία, τη τιμή, τη ακαιρεότητα και τη δόξα προεδρία. Φύλακα χριστιανικής πίστης και χρηστή διακυβέρνηση. Και έμεινε εκεί με το 1873. Τότε μεταφέρθηκε στην καλένια de la τότε και στη θέση του έχει τοποθετηθεί ένα αντίγραφο αυτό που βλέπετε σήμερα έξω. Αυτό είναι ένα αντίγραφο. Σε φυσικό μέγεθο δεν κακό αντίγραφο, αλλά δεν είναι το πρωτότυπο του Μικελάντζελο. Αυτό. Φανταστείτε μια χριστιανική κοινωνία που στο πιο στο σημείο τη πόλη τοποθετεί την εξήμνηση του σώματο. Του, του γερωδεμένου, δυνατού, νεαλικού και όμορφου σώματος ε, πόσο μπορεί να ε, δημιουργεί μια αμηχανία στους σεμνών, ηθών, ε, περαστικούς. Έχει δηλαδή γίνει ήδη από εκείνη την εποχή αντικείμενο επιθέσεων. Τοποθετήθηκε λοιπόν το 1873, εδώ βλέπετε μια παλιά φωτογραφία στην ακαδημία όπου και βρίσκεται και σήμερα, στα χρόνια του πολέμου ναι, μεν η Φλωρεντία, θεωρείται το κέντρο της Φλωρεντίας, όπως και το κέντρο της Αθήνας, μη βομπαρδίσιμο, λόγω ε, πολιτιστικής αξίας, αλλά ποτέ δεν ξέρει με αυτέ τι βόντες καμιά ξέμπαρκη τι θα μπορούσε να καταστρέψει. Οπότε εκεί εγκυβωτίστηκε όμορφες φωτογραφίες από τον εγκυβωτισμό του Δαβίδ στα χρόνια του πολέμου. Εδώ τώρα είναι πίσω από τα τούβλα ο Δαβίδ, με σκαλοσχέσεις για να κρατήσουν τον τομ το θόλο για να μην πέσει και συμπαρασύρει τα πάντα. Σήμερα αποκαλύφθηκε εδώ και υπάρχει και το αντίγραφο στην πιάτσα τη Αυτή η γυμνότητα είναι πάρα πολύ έντονη και πάρα πολύ χαρακτηριστική. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή αυτά τα έργα γίνονται με μια σειρά από πάρα πολλέ συζητήσει και αναφορέ, δεν είναι απλά η έμπνευση ενό νεαρού καλλιτέχνη που έχει την ικανότητα να σμηλεύει το μάρμαρο αλλά ε, ε, συνδυάζεται και με μια σειρά από πάρα πολλές αναφορές καθώς η αίσθηση αλλάζει το έχουν τοποθετήσει πάρα πολύ ωραία για να πηγαίνεις γύρω γύρω γύρω γύρω και να βλέπεις όχι μόνο τη διάταξη του σώματος το οποίο είναι σαν να σε ένα αγαπημένο σώμα με τα μάτια αλλά και την αλλαγή των συναισθημάτων από ηρεμία σε ένταση, από οργή σε θυμό, από επιφύλαξη σε αποφασιστικότητα. Όλο αυτό γίνεται πάρα πολύ έντονο στον τρόπο που γυρίζει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω από το έργο και ο τρόπος με τον οποίο το αποδίδει είναι χαρακτηριστικός. Κοιτάξτε κάποιες παρατηρήσεις. Το κλειστό περίγραμμα της δεξιάς πλευράς, δεξιάς του Νταβίδ, αριστεράς για μας το Χριστό περίγραμμα αυτής τη πλευρά με την αυστηρή κάθετο έρχεται σε αντίθεση με το ανοιχτό σπαστό περίγραμμα της αριστερής μορφωποιώντας μια εθική διάθεση βασιμένη σε αρχαίους μύθους και στη θεολογική του εμηνία των το Μεσαίωνα αυτό δηλαδή δεν είναι καινοτομία απλά είναι οι δύο αξίες σύμφωνα με αυτή του η δεξιά πλευρά του ανθρώπινου σώματος είναι αρσενική, δυνατή, ενεργητική και υπό την προστασία του Θεού, ενώ η αριστερή είναι φιλική, παθητική τροτή εκτεθειμένη στις δυνάμεις του κακού. Οπότε αυτό εκτίθεται προς τις δυνάμεις του κακού, ενώ αυτό παραμένει αποφασιστικό. Επίσης, το βλέπετε και σαν διάσταση στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζει αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Η έννοια αυτή τη σωματικότητα, καθώ τρέχει το βλέμμα πάνω στι καμπύλες που συγκροτούν το σώμα, δημιουργεί αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα περάσματα μέσα από την ανάδειξη της σωματικότητα. Αν το Αφροδίτη του Μποντιτσέλη ήταν το πρώτο γυναικείο γυμνό στην ζωγραφική, εδώ έχω ένα ανδρικό γυμνό που όμοιό του δεν είχε δημιουργηθεί παρά μόνο στην αρχαιότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Το πόσο χιτό είναι το πλάσιμο του μαρμάρου και δημιουργεί αυτές τις μεταβάσεις σε ένα μπλοκ 5 μέτρων σμιλεμένος στο πιο σκληρό υλικό μας δείχνει και την εξαιρετική μαστοριά του Μικελάντζελο στον τρόπο με τον οποίο σμιλεύει τις φόρμες. Η... Τα νεύρα, οι μυς, οι φλέβες είναι όλα ντομένα και δημιουργούν αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αίσθηση της ετοιμότητας και της εγρήγορσης απέναντι στο αρνητικό, στο κακό, στο μοιραίο. Η πλαστικότητα του σώματος δίνει με έναν εξαιρετικό τρόπο όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι ένα από τα λιπτά, αυτή είναι και ωραία φωτογράφηση εδώ, που ταξιδεύει, πάλι, δηλαδή ταξιδεύει ο βλέμμα. Πηγαίνοντα στο διάδρομο προς τον δαβίδ; υπάρχει σειρά με τους σκλάβους που είναι κάτι πολύ διαφορετικό διότι εδώ βλέπουμε ότι τους αρχίζει γύρω στο 1530, δηλαδή είναι 30 χρόνια μεγαλύτερος και εδώ τον προβληματίζει η νεοπλατωνική του αδυναμία. Αυτός είναι χριστιανός, είναι θεοσεγούμενος αλλά λατρεύει πάρα πολύ τον άνθρωπο, το σώμα και προσπαθεί να συνδυάσει αυτά τα δύο ασυνδύαστα στοιχεία τη χριστιανική ηθική και την αρχαιοηλική σωματικότητα με έναν τρόπο. Και αυτό τον κάνει να αισθάνεται πάρα πολύ έντονα αυτή την πλατωνική διάσταση ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα που είπαμε την προηγούμενη φορά και αυτό τον απασχολεί από μία ηλικία και μετά στην ηλικία. Δηλαδή υπάλλη ανάμεσα στη μύλη και στο πνεύμα, στο σώμα και στην ψυχή. Παίρνει ένα άψυχο υλικό και προσπαθεί να του εμφυσίσει ζωή. Αλλά αισθάνεται ότι όπως και ο ίδιος βασανίζεται από αυτές τις δύο υποστάσεις, γιατί και ο ίδιος είναι, είναι ψυχή, αγνή που έχει έρθει από κάπου, από έναν κόσμο ιδεών, αλλά είναι και σώμα που τον γαργαλάει όλη την ώρα και ορέγεται από λάψει. Και όλα αυτό τον βασανίζει, τον βασανίζει, τον βασανίζει συνέχεια και το έργο του προσπαθεί να απεικονίσει ακριβώς αυτή τη διαπάλλη. Οπότε, αυτή η σειρά των ημιτελών σκλάβων, διότι προορίζονταν για το ταυτικό μνημείο του Παπέου του Β' αλλά δεν τελείωσε ποτέ αυτό το μνημείο και δεν εντάχθηκαν ποτέ αυτοί οι σκλάβοι, καλύτερα, έμειναν ημιτελείς και βγάζουν ακριβώς αυτή την αυτό το μετέωρο χρόνο όπου δεν ξέρει σαν αν θα νικήσει το σώμα ή η ψυχή, όπου ο άνθρωπος είναι σαν το σώμα να τον τραβάει προς τα κάτω και να, και να προσπαθεί να αποδεσμευτεί και να πετάξει να απαλλαγεί από τα γύλινα βαριά δεσμά του από τις αλυσίδες της ύλη και να γίνει ένα πνεύμα που θα πετάξει και θα γίνει άλλο και εσάνεσαι σε αυτούς τους σκλάβους ότι συμβαίνει ακριβώς αυτή η πάλη ανάμεσα σε αυτά τα δύο και φαίνεται ότι ο Μικελάντζελο άφησε ημιτελή αυτά τα γάλματα γιατί ήθελε πιο πολύ να εκφράσει αυτό το οποίο αισθανότανε παρά το τελικό γεγονός ενός σκλάβου που θα είχε σταματήσει σε ένα συγκεκριμένο του χρόνου. Οι τρεις λοιπόν σκλάβοι αυτοί που βλέπετε εδώ εκφράζουν και οι τρεις ακριβώς αυτή την ένταση ανάμεσα στην ύλη, το σώμα, την πέτρα, το μάρμαρο που με τραβάει προς τα κάτω, με γιώνει σε αυτά που έχω ανάγκη γιατί είμαι φνητός και είμαι ζώο. Και σε αυτό το κάτι άλλο που έχω μέσα μου, που προσπαθεί συνέχεια να πετάξει και που παλεύω συνέχεια με οποιαδήποτε δεσμά να τα πετάξω από πάνω και να απαλλαγώ. Είναι πάλι, με άλλα λόγια, ανάμεσα στη μορφή και το άμορφο. Μορφή είναι η ικανότητα του Θεού ή του ανθρώπου να δίνει μορφή σε κάτι. Μια σκέψη, μια τάση, ένα συνέστημα και να το κάνει μορφή. Το άμορφο είναι αυτό που πάει να χαθεί από τη μορφή που το έδωσες και να δειχιστεί στον γενό χρόνο, στο τίποτα, καθιζόμενο με το θάνατο. Άρα έχω αυτή τη διαπάλεια ανάμεσα στη μορφή και το άμορφο που πουθενά αλλού δεν είναι τόσο έντονο όσο σε αυτούς τους εμειτελείς και περνάμε στο τρίτο μέρο, θα καταμαθαίων πάθηκαν, θα το έχουμε ξαναβάλει. Ε, στο τρίτο και τελευταίο μέρο, που είναι ένα αφιέρωμα στο θέμα τη προσκύνησης των μάγων, το οποίο είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που εκπροσωπείται στο Ουφίτσι, ειδικά από μια εξαιρετική σειρά έργων. Το ένα το είδαμε ήδη, πάντα είμαστε στη Φλωριντία. Ε, Ξαναπάμε στο Ουφίτσι, αλλά θα φύγουμε για λίγο και θα πάμε στη Βία Καβούρ να δούμε και το Μεντήσιο Ρικάρτι. Μπαίνουμε όμω πάλι στο Ουφίτσι. Ε, να δούμε ένα μικρό αφιέρωμα στην προσκύνηση των μάγων σε αυτό το θέμα, ε, πολύ όμορφο θέμα ε, έχουμε πολλά έργα στο ουφίσι με αυτό το θέμα και στη Φλωρεντία ακόμα περισσότερα διότι αποκτάει μια εμβληματική λειτουργία αυτό το θέμα της προσκύνησης Adoration of the ή Adoration of the Magi και την προηγούμενη φορά είδαμε του Τζεντήλεντα Φαμπριάνο την πολύ όμορφη αυτή έτσι, προσκύνηση των μάγων που είπαμε ότι χαρακτηρίζεται από αυτή τη διακοσμητική κομψότητα του διεθνούς γορθηκού και του τρόπου με τον οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται ορατά στη χρήση του Χριστού και σε όλο το έργο. Μία δεύτερη, έτσι, πάρα πολύ όμορφη προσκύνηση μάγων λίγο προγενέστερη, πάλι στο Ουφίτσι, είναι αυτή του Λορέντσο μόναχο. Εδώ έχω τη σχολή της Ιένας, <σχυ> ε, πάρα πολλά μεσαιωνικά στοιχεία, όπως είναι πέρα από τη χρήση του Χρυσού και την εξάρτηση της προοπτική που φτιάχνει έναν σκηνικό χώρο σχεδόν ονειρικό. Κοιτάξτε τον, το κτηριακό σύμπλεγμα του υποτιθέμενου στάβλου, πώς βγάζει αυτό το ρο σκηνικό, πάνω στο οποίο, εν είδη επιτυχίου, εφαρμόζεται η συναυλία των αγγέλων και την εξαιρετικά κομψή και όμορφη ακολουθία, όπου σε στροβιλιζόμενες φόρμες από ημάτια και σώματα τα χρώματα αυτά τα εκπληκτικά που είναι κοσμήματα ουσιαστικά χρησιμεύουν για να αποδώσουν αυτή τη μέση πολυτιμότητα που συνδέεται με το γεγονό. Οπότε έχω έναν Σιενέζικη έμπνευση Λορέντσο Μόνακο που έγινε όμω για εκκλησία της Λορενδίας και βρίσκεται σήμερα στο Οφίτσι που αποδίδει αυτά τα χαρακτηριστικά με έναν εξαιρετικό τρόπο. Πρόημος 14ο αιώνας, πολύ κοντά στη Μεσαιωνική τέχνη μένα μάτια, λεπτομένειες και ζώνες από φτυπωμένα χρώματα. Τρίτη στάση, βγαίνουμε για λίγο από το ουφίτης με την κάρτα αυτή και πάμε μέχρι το παλάτι του Μέντισι Ρικάρντι να δούμε ένα από τα πιο όμορφα παρεκκλήσια της Φλωρενπίας στο παλάτι του Μέντισι Ρικάρντι που είναι η «Καπέλα de Imagi» το παρεκκλήσι των μάδων. Το παλάζιο Μέντρη Τζιρικάρντι είναι αυτό εδώ πάνω. Εξωτερικά δεν είναι, είναι τόσο εντυπωσιακό. Ε, παρόλο που είναι πολύ ωραίο. Ε, μέσα είναι ένα αριστούριο, είναι του Μικελότσο, του αρχιτέκτονα Μικελότσο. Κατασκευή καταπληκτική, έχει πάρα πολλά έθρια, είναι πάρα πολύ όμορφο μέσα. Και σε αυτή τη σκάλα ανεβαίνοντα υπάρχει ένα πάρα πολύ μικρό παρεκκλήσιμο, στο οποίο δεν μπορεί και να μείνει πάνω από 10 λεπτά, ούτε να φωτογραφήσει ούτε τίποτα οπότε είναι δύσκολο στην επιτόπου έτσι, θέαση, αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο ο, με, με, ο Μπενότσο Γκότσολη απεικόνισε αυτή την προσκύνηση. Έτρεξε και τους τέσσερις τείχους του παρεκκλησίου, κράτησε τον ανατολικό τείχο, <Και> που είναι ο τείχος του Ιερού, για να βάλει συναυλία των Αγγέλων και ένα μια δηληματική ε, γέννηση του Φιλιππολίπη. Και στους υπόλοιπου τρεις τείχους, τον ανατολικό, τον δυτικό, και το νότιο, εδώ, τον συγγνώμη, τον ε, ανατολικό, από τον το νότιο και το βόρειο, έχει παίξει με έναν εκπληκτικό τρόπο, ξεδιπλώνοντας σε αυτό το άβολο κατά τα άλλα αίθουσα, όλο αυτό το ξεδιπλώμα ένα φανταστικό τοπίο που υπενήσεται το ταξίδι των μάδων και την πορεία τους προς τη Διθλεέν. Αυτό λοιπόν έγινε το 1459, λίγα χρόνια μετά την άλυση της Κωνσταντινούπολης, γιατί απεικονίζεται και ο παλαιολόγος, απεικονίζεται και ο πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, που είχαν φτάσει λίγα χρόνια νωρίτερα εκεί, εδώ λοιπόν έχω αυτές τις σκηνές, είναι μεγάλο, είναι 5,5 μέτρα όλο Το έχουμε χωρίσει σε τρεις ενότητες για να μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο το Πριν πούμε όμως, αυτό, μια μικρή αναφορά γενικά στην προσκύνηση των μάγων Δηλαδή τι βλέπει κανείς στην προσκύνηση των μάγων Καταρχάς η τριάδα των μάγων παραπέμπει σε διάφορους συμβολισμούς Ένα συμβολισμός είναι η μυρκία του ανθρώπου Ο ένα μάγος είναι νέο, ο βατάσαρ, ε, ο άλλος είναι όρημος και ο άλλος είναι γέ Άρα έχω τα τρία στάδια της ζωής του ανθρώπου και έχω την αναφορά στο χρόνο. Ένα δεύτερο είναι οι εποχές. Άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο. Αποσιωπάται ο χειμώνας. Άρα οι τρεις μάγοι υποδηλώνουν τις τρεις εποχές. Την άνοιξη, ο νέος, την... το καλοκαίρι, ο όριμο και το φθινόπωρο. Όχι ο χειμώνας. Τα μέρη τη ημέρα. Ανατολή, μεσημβρία, λυκόφος. εδώ, Όχι η νύχτα γιατί θέλω να μην έχει σκοτεινές αναφορές. Τα μέρη του κόσμου, η Ευρώπη, η Αφρική και η Ασία. Αυτές οι τρεις Ήπειροι είναι γνωστέ τότε, άρα οι τρεις μάγοι έρχονται από τα τρία σημεία του κόσμου, τις τρεις γνωστές Ήπειρους. Δεν είχαν ανακριθεί ακόμα η Αμερική, 1459, εδώ. Άρα έχω Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Τα χρώματα είναι το λευκό, το πράσινο και το κόκκινο. Εκτός από το χρόνο του, του, των εποχών έχω και το χρόνο τον κοσμικό. Είναι το μέλλον, το παρόν, το παρελθόν. Ο νέο κοιτάει το μέλλον. Ο όριμος ζει το παρόν και το βιώνει και ο γέρος επεξεργάζεται το παρελθόν με τη σοφία του. Τα χρώματα είναι το λευκό, το πράσινο και το κόκκινο. Όπως είναι ντυμένοι και οι τρεις μάγοι, θα τους δείτε. Αυτά τα τρία χρώματα έχουν τις θεολογικές αναφορές στις τρεις αρετές, την πίστη, την ελπίδα και τη φιλανθρωπία. Οπότε όλο αυτό λειτουργεί. Οι αναφορές επίσης στα μέλη της οικογενείας των Μέδιξ είναι στον Λορέντσο, ο Νέος, στον Χέρο, ο Όρημος και στον Κόσμο ο Γέρος. Γιατί είναι παραγγελία των παιδίκων αυτό στα μέσα του 16ου αιώνα. Έχω λοιπόν όλους αυτούς τους πάρα πολύ ενδιαφέροντες συμβολισμούς οι οποίοι συμβαίνουν σε όλους τις προσκυνήσεις, αλλά εδώ ακόμα περισσότερο. Τα τρία δώρα που κουβαλούν οι μάγι, είναι ουσιαστικά ε, Χρυσό, Σμύρνα και Λίβανο, είναι ουσιαστικά αναφέρονται παραδοσιακά στι τρεις ιδιότητε του Χριστού. Ο Χρυσό στην κοσμική ιδιότητα, πνευματικό βασιλεύς του κόσμου, το Λιβάνι, το θυμίαμα δηλαδή, στο Θεό και στην πνευματική επικοινωνία, και ε, το, το Μύρο, το σμύρνο, η Σμύρνα, στον άνθρωπο. Σύμφωνα με τον διαχωρισμό του Τιμεζίλ, του ανθρωπολόγου, του κοινωνικού ανθρωπολόγου, που το ακολούθησαν και ο Τιμπήλιο Νικολή, ε, η μάγη, ο μάγο που κουβαλάει το. Ε, φημίαμα το οποίο είναι σύμβολο προσευχής εκπροσωπεί ουσιαστικά την τάξη των ορατόρες δηλαδή των πνευματικών ανθρώπων και των ιερέων. ο μάγος που κουβαλάει το χρυσάφι, το οποίο χρυσάφι συμβολίζει τη, τα επίγεια, την επίγεια εξουσία, εκπροσωπεί ουσιαστικά τους βελατόρες ή γόριος, πολεμιστές αυτούς που πάνε στον πόλεμο που μάκονται επειδή είναι αναγέννηση κοινό αυτά τα ωραία που βλέπω, μην νομίζετε ότι είναι. Είναι συνεχώς εμπόλεμη κατάσταση όλη. αυτή. Άρα έχω τους ορατόρες, τους μπελατόρε και τους λαμπορατόρες. Οι λαμπορατόρες, οι εργάτες, είναι, αναφορά, γίνεται με το μάγο που κουβαλάει τη Σμύρνα, το Μύρο, το οποίο Μύρο επειδή συνδέεται με το θάνατο και την αιωνιότητα, καληνύχτα, συνδέεται με το θάνατο και την εωνιότητα, ακολούθως συνδέεται με τις Τη ε, γονιμότητα και τη αναπαραγωγή. Άρα έχω το μύρο για του λα λαμπορατόρε, το χρυσάφι για του μπελατόρε και το, τι, το λιβάνι για του ορατόρες Θέλω να σα πω ότι δεν είναι απλά μια εικονογράφηση όλο αυτό. Συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά συμβολικά στοιχεία από τα οποία τώρα εγώ αναφέρω το ελάχιστο, το basic. Γιατί εδώ, σε αυτό ειδικά το έργο, υπάρχουν και πάρα πολλές αναφορές στην Πανίδα και τη Χλωρίδα. Τα ζώα που χρησιμοποιούνται χωρίζονται κυρίως σε δύο ειδών ζώα, το αγαθό και το κακό που μάχονται μεταξύ τους. Κάθε ζώο, είτε είναι γεράκι, είτε είναι γρίπας είτε είναι οτιδήποτε συνδέεται με μια συγκεκριμένη ιδιότητα. Τα φυτά επίσης, η δάφνη, ο φίνικας, το κυπαρίσι, όλα αυτά η δάφνη συνδέεται με το Λορέντσο. Λάουρο, Λάουρα Νόμπιλ στη Δάφνη, Λαουρέντιο, Λορέντσο, ο Λαουρέντιο ο Μεγαλοπρεπή που απεικονίζεται εδώ και έχει σύμβολο και τη Δάφνη, το Κιπαρίσι με το Θάνατο και την Πνευματικότητα, Ο Φίλιπκα με την Παναγία και ούτω καθεξή. Ένα πάρα πολύ πυκνό πλαίσιο συμβολισμών το οποίο εξαπλώνεται σαν ένα φοβερό παραμύθι γύρω-γύρω-γύρω σε αυτού του τείχου με δυο τεχνικέ είναι και φρέσκο γον φρέσκο. Είναι και φρέσκο ασέκο, εδώ, οπότε λειτουργεί μέσα από αυτή την αναφορά και με το φρέσκο ασέκο. Ε, έχει ταυτόχρονα μία κομψότητα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει τα χαρακτηριστικά των εμβημάτων, των χρωμάτων, της φύσης, πάρα πολύ όμορφα, αλλά ταυτόχρονα κάνει και μία σχεδόν δημοσιογραφική αποτύπωση όλων των ανθρώπων της προηγραφής περίοδου σαν να έχουν έρθει όλοι οι Φλωρεντινοί και να έχουν ζωγραφιστεί εδώ. Συγκεκριμένων ανθρώπων όμως έχουν τακτοποιηθεί τα πρόσωπα και είναι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι αδικονίζονται και οι οποίοι αδικονίζονται και με συγκεκριμένο τρόπο που θα τον δούμε τώρα καθώς πρέπει τα έργα. Φεύγω λίγο και πάω, βάζω ένα, ένα πατριακό τύπου, οπότε βάζω τον πολέρο του Ραβέλ, γιατί υπάρχει αυτή η πομπική κίνηση που αναφέρεται και στα στοιχεία της απεικόνησης. Εδώ λοιπόν έχω τον νεαρό μάγο. εδώ μη Μπενότσο μη Γκότσολη μη είναι αριστούργημα αρχίζει πάντα από ψηλά αρχίζω από τη φύση και κατεβαίνω στους ανθρώπους έχει ένα πομπικό χαρακτήρα Μοιάζει πάρα πολύ με τις πομπές που έκανα στη αναβιώνοντα Αναβιώνοντας τις αρχές τελετουργίες και συνδέοντάς τις μεθασκευτικές τελετές Επίσης είναι το, είναι το σημείο εκεί Αναφέρεται άμεσα στι συνόδους της Κωνσταντσα Που άρχισε πρώτος ο Συγγισμούδος το 1414 για να άρει το σχίσμα των εκκλησιών, στη σύνοδο της Προρενδίας και της Φεράρας στη Συνέχεια, που ήρθαν όλοι οι Βυζαντινοί στην Ιταλία για να διαπραγματευτούν από τη μία την άρση του σχίσματος, από την άλλη τη βοήθεια προς την επερχόμενη Οθωμανική απειλή και πάρα πολλές αναφορές τους Βυζαντινούς, τον να τον Γεμιστό είναι όλοι φιλόσοφοι εδώ μέσα μας, είναι ο Μασίλου Φιτσίνο, ο οποίος τον Τελαμιράντο είναι ακόμα πολύ νέος, ο Ιωάννης Παλαιολόγος, ο Αρχιεπίσκοπος του Βυζαντίου, ε, ο Βυσαρείων, είναι όλοι εδώ. Έχει έναν αυλικό, πομπικό χαρακτήρα, μία απεικόνηση αρκετά λεπτομεριακά γραμμική, μια εξαιρετική κομψότητα και ένα αφηγηματικό τρόπο με τον οποίο ξεδιπλώνει όλες αυτές τις λεπτομέρειες σε έναν χώρο που τον απλώνει σε επίπεδα. Τα, βι... τα βουνά είναι βυζαντινά ακόμα, είναι σαν του Λορέτσο Μόνακο, αλλά οι άνθρωποι είναι εντελώ ρεαλιστικοί, οπότε είμαστε στα μέσα του 15ου αιώνα στο μετέχνιο ανάμεσα στο ρεαλισμό και το στιλιζάρισμα. Υπάρχει ταυτοποίηση, βλέπετε ας πούμε ότι ο πρώτο είναι ο Κόζημος, ο δεύτερος είναι ο Πιέροντι Κουτούζο, ο τρίτος είναι ο Κάρλος του κόσμο, οι, οι, οι, οι, οι πέντε πρώτοι είναι Μέδικοι και ακολουθούν διάφοροι άλλοι μεταξύ των οποίων και ο ίδιος το 13, θα σας τον εντοπίσω, που με περηφάνεια συμμετέχει και αυτός στην φλωρεντινή κοινωνία του 15ου αιώνα. Που είναι ταυτόχρονα και μια ε, ομαδική προσωπογραφία εκατοντάδων ε, επιφανών φλορεντινών αυτή τη περίοδου που συχνά απεικονίζονται και με τα βήματά του και με τη σχέση μεταξύ του. Αυτό είναι ο. Βλέπετε. Όπου Μπενότιου. Έργο του Μπενότιου. Κρατάει από το. Η ιστορική παράδοση την κομψότητα, την επισημότητα, την έννοια της διακόσμηση, του μοτίβου, τους ρυθμού και από την αναγέννηση παίρνει το ρεαλισμό στην απεικόνηση. Δηλαδή εγώ που δεν είχε χρόνο, δύσκολα το απολαμβάνω, όπως και mm. στον Τζόπτο, τη Καπέλλας Προβαίνει, πάλι, σε ξεβάζουν ένα τέταρτο και μεταφύγει. Ενώ εδώ κοίταξε τώρα, και δεν είχαμε καταφέρει να τα χώματα αυτά, και είναι αριστουργήματα, είναι πάρα πολύ κομψό όλο αυτό. Mm. Και σε περιβαλλον γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, δεν ξέρει πού να πρωτοκοιτάξεις. Μετά φεύγει από εκεί και πάει στον νότιο και συνεχίζει όπου εδώ έχω τον όρημο πάγκο. Φύγαμε έτσι, παρεμβάλλεται ανάμεσα στα νότιο-ανατολικά το, το ιερό και μετά συνεχίζει από εκεί. Εδώ. χαρτογράφηση όλου του τοσκανικού τοπίου με όλους τους πύργους τα αγροκτήματα όλα όλα όλα αυτά τα οποία ευτυχώς σε κάποιο βαθμό εκεί στην ευρύτερη περιοχή τοσκάνηση έχουν σωθεί του αμπελώνες τα κυπαρίσια στη διζαρισμένα αλλά πάρα πολύ κόμψα και αυτός είναι ο Άνιος ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου που είχε επισκεφθεί είναι 499 και είχε μπει έφυπος. Είχε επισκεφθεί τη Φλωρεντία και είχε μπει και φορούσε ένα τέτοιο στέμα για να σε εντυπωσιάσει, γιατί εσεί τώρα μπορεί να είσαι στις τραπεζίτες, αλλά εμείς έχουμε το γλούτο της ιστορίας και το, αυτό. Και είχε μπει έφυπος, περιγραφές, έβρεχε τώρα σε εκείνη τη μέρα στη Φλωρεντία. Που το περιγράφουν να μπαίνει πάνω στο άλογο, ένα άσπρο άλογο, στολισμένο με ό,τι ωραιότερο είχε στην Κωνσταντινούπολη, και να κάθουν τη Φλωρεντινή και να το κοιτάνε έκθαβη. Οπότε εδώ προσπαθεί να δώσει ακριβώ αυτή την κομψότητα και την αυτοκρατορική διάθεση του Ιωάννη Παλαιολόγου ο δεύτερο Μάρκο. Και σιγά σιγά φεύγει το κομπή και χάνεται. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό έργο στο σύνολό του. Υπάρχει και αυτό ο τύπο που δεν μα ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή εμάς, γιατί είναι το Ιερό, νότιο-ανατολικά εκεί, η εικόνα και κατέρωθενε αυτά, αλλά επειδή αυτό δεν είναι προσκύνηση πιμένων, δεν το αναλύω τώρα εδώ, απρος δείτε τι ωραία που έρχονται ε, και μόνα οι δυνάμεις των αγγέλων για να το συγκροτήσουν. Αυτό λοιπόν ήταν η καπέλανη Imagine, ένα πάρα πολύ όμορφο έργο στην Φλωρετία. Βγαίνουμε από το παλάτι με τη Γιρικάρδη, και και ξαναμπαίνουμε στο ουφίτσι για να το τελειώσουμε με το ουφίτσι εκεί έχει πολλού ακόμα, θα δούμε μόνο τρεις βιαστικά λίγο του Μαντένια το Adoration of the Magi πάλι γιατί ο Μαντένια συνδυάζει το σχέδιο των Φλωρετινών με το χρώμα των Βενετσιάνων, είναι γαμπρό του Μπελίνη άρα έρχεται σε επαφή η μια σχολή με την άλλη σε μια πολύ όμορφη προσκύνηση ποιμένων εντάξει εδώ και πολύ ωραίο σχέδιο και πολύ ωραίο χρώμα ε, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσκύνηση των Μάγνων του Ντύρερ το 1504 και υπάρχει βέβαια αυτό το έργο έρωτο όπως Μάγνου ε, του Λεωνάρντο το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον διότι εδώ παρά το εντελές του χαρακτήρα του δίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ δεν υπάρχει ούτε επισημότητα ούτε προβολή ούτε τίποτα. Εδώ υπάρχει η αίσθηση ότι σε ένα παράξενο κόσμο εμφανίζεται... Η ελπίδα μια σωτηρίας μέσα από μια Παναγία η οποία είναι εντελώς γαλήνια σε έναν κόσμο όπου όλοι κινούνται και αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο. Τα συναισθήματα ξεχυλίζουν, είναι ταυτόχρονα μια μελέτη του Λεωνάρντος στο χώρο, πώς θα το στήσει, στους συμβολισμούς και στις διαφορετικές αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι σε ένα κοσμογονικό γεγονός το οποίο λαμβάνει χώρα ενσωματώνει μία σειρά από πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο Ουφίτσι επίσης υπάρχει και ένα πολύ ωραίο σχέδιο τριών μέτρων του Λεωνάρντο όπου είναι ένα προσχέδιο με προοπτική απεικόνηση ε, για να στήσει την Παναγία εδώ δηλαδή φτιάχνει το χώρο της γαμίλε των μάγων, τις, τα σκαλιά και τα λοιπά για να τοποθετεί την Παναγία τελικά εγκαταλείπει την ιδέα Παρόλο που είναι πάρα πολύ όμορφο το σχέδιο Εγκαταλείπει την ιδέα Δεν εντάσσει ακόμα εδώ τη μορφή Και την υιοθετεί για λίγο Στο δεύτερο επίπεδο του τελικού έργου Εδώ δηλαδή από το προσχέδιο αυτό του Φίτση βλέπετε ότι κρατάει κάποια στοιχεία Ενσωματώνει όμως πολύ περισσότερα Υπάρχει και στο Λούβρο ένα πολύ ωραίο σχέδιο Στο οποίο μελετάει λεπτομέρειες από την απεικόνηση που θα τις δούμε Εδώ δηλαδή δεν είναι πολύ καλή εικόνα Αλλά απεικονίζει λεπτομέρειες που αργότερα θα τις ενσωματώσει Όπως το γονατισμένο έτσι, μάγο και την κίνηση του Χριστού και την απορία των άλλων Εμάς μας ενδιαφέρει, ενσωματώνει η στοιχεία, εμάς μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο εδώ ε, όλο αυτό... Φαντάζομαι και το, το κρεμισμένο σπίτι. Ναι, ναι, ναι, το κρεμισμένο σπίτι είναι η αρχαιότητα που καταραίει και η αξίες της... Και που... Έρχεται το καινούριο. Επίσης δείτε πως σκοτεινιάζει ε, ε, γύρω από την Παναγία. Δείτε ότι οι μισές μορφές βγαίνουν. Η Παναγία αντιθέτως είναι σχεδόν άπλαση. Δεν έχει ηλικία δεν έχει υπόσταση. Και πόσο μέσα από ένα πολύ λιτό σχέδιο, οι γραμμές δηλαδή, η Παναγία δεν έχει τόνο. Εδώ και έχει μόνο γραμμή, μέσα από αυτή την πολύ λιπτή γραμμή πώς δίνει την αίσθηση ότι απέναντι σε έναν κόσμο τόσο ταραγμένο αυτή η η μορφή διατηρεί την υφαλιότητά της, δηλαδή τη διαφορά του, του λιτού σχεδίου χωρίς τονικές εντάσεις διαραγμίσεις, πώς πώ αντιπαρατήθεται, αντιπαρατήθεται ε, στην ένταση των άλλων μορφών που κινούνται και με μία πληθώρα εκατοντάδων διαφορετικών συναισθημάτων αντιμετωπίζουν το γεγονός. Ε, τελειώνω με δύο παρατηρήσει. Πριν αρχίσαμε το άσμα μα, Λοιπόν, πάνω από την Παναγία, ακριβώ κορυφή περασιά, υπάρχει ο Θήνικα. Μια φοινικιά. Η φοινικιά, η όπως πολλά από τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σε ένα έργο, που ενώ εμά μας είναι άγνωστα, επειδή συνδέονται με ένα τελετουργικό τυπικό, ε, κοινό τόπο για του ανθρώπου τη εποχή, ε, λειτουργούν ω συμβολικέ αναφορέ. Εδώ λοιπόν με την. Ε, Ακούγαμε τόση ώρα τον Ίγκρασσούμ, είτε από τον Παλαιστρίνα είτε από τον ε, Παύλο Καζάλς. Αυτό που, ακούγαμε Αυτό που ακούγαμε τώρα ήταν Παύλο Καζάλς. Και εδώ ε, πάω στο Άσμασμάτων, στο 7, όπου ε, κατάω κάποια αποσπάσματα που θα τα ακούσουμε και από τη μελιοποίηση του Χατζηδάκη αμέσω, αλλά πριν το κρατιάω σ' αγάπη, πριν τα ακούσουμε από τη φωνή της Βλέργια του ψαριανού, να δούμε λίγο τι λέει. Γιατί είναι από τα ε... ελάχιστε φορές που έχει μελοποιηθεί το άσμα ασμάτων στο πρωτότυπο. Το οποίο είναι αριστούργημα. Σα αρέσει ή δεν σα αρέσει η ποιήση ή η γλώσσα, πρόκειται για ένα λογοτεχνικό αριστούργημα. Και ω μορφή και ω περιεχόμενο. Λέει λοιπόν, τι ωραιόθη και τι ειδήνθη αγάπη εν σου, η μετάφραση που έχω στα Ιτάλης είναι του Σεφέρη. «Όμορφή που έγινες, γλυκιά που έγινες, αγάπη στα αναγάλιασμά σου, τούτο μεγεθό σου ομοιώθεις το φίνικι και η μαστή σου της βότρισιν. Τα ανάστημά σου είναι όμοιο με τη φίνικια και τα βυζιά σου σαν τα τσαμπιά της. Είπα, με επί το φινίκι κρατήσω τον ύψεον αυτού και έσονται δει μαστί σου ω βότριες της αμπέλου και ως μύρινό σου ω μήλα». «Είπα, θα ανέβω στη φινικιά, θα πιάσω τον καρπό της και να είναι τα βυζιά σου τα τσαμπιά στα μπέλ και ο ανασασμό σου σαν του μήλου. Και ο Λάριγκς σου ως ίνος ο αγαθός, πορευόμενος του αδελφιδό μου, εις ευθύτητα, ικανούμενος χίλες σύνη και ουδούσιν. Τα λόγια σου σαν το καλό κρασί που δίκαια χύνεται για τον αγαπημένο και που γλιστρά στα ναρκωμένα χείλη» είναι και του πρωτότυπο υπέροχο και η μετάφραση του σε από τι πολύ ωραίες μεταφράσεις Τι ορεώθης και τι δίνθεις αγάπη εν σου όμορφη που γίνες γλυκιά που έγινες αγάπη στα αναγκαλιασμά σου εγώ το αδελφιδό μου και επαιμέει επιστροφή αυτού εγώ είμαι το αγαπημένο μου και ο πόθος του για μένα Ελθέα αδελφιδέ μου εξέλθομεν εισαγρών αβληστόμεν εγκόμες έλα να βγούμε αγρού. Έλα να ανοιχτωθούμε στα χωριά, ορθρίσωμεν εις αμπελώνας, είδωμεν εινθισεν η άμπελος, εινθισεν ο Κυπρισμός, εινθισαν ερωέ, εκεί δώσω τους μαστούς μου σοι. Και να μας βρει το χάρα μας τα μπέλια, να δούμε μυρωδάνε τα μπέλι, μην τα μπουμπούκια έχουν ανοίξει, μην βγάλαν άνθος οι ροδιές. εκεί θα σου δώσω τον κόρφο μου». Ευώνυμος αυτού υπό την κεφαλή μου και η δεξιά αυτού περιλείψε τέμε. Το αριστερό του χέρι κάτω από το κεφάλι μου και το δεξί του μου αγκαλιάζει. Αλλάζει πρόσωπο που περιγράφει. Τι σ' αυτή η αναβαίνουσα λελευκανθισμένη, επιστηριζωμένη επί των αδελφιδών αυτή. υπομείλων εξή γυράσε, εκεί οδύνησέ σε η μήτρη σου, εκεί οδύνησέ σε η τεκούσα σε». Ποια είναι τούτη που ανεβαίνει λευκανθισμένη ακουμπώντας τον αγαπημένο της. κάτω από τη μηλιά σε ξύπνησα, εκεί που η μάνα σου σε γέννησε, εκεί που πόνεσε και σε γέννησε. θέσμε με ως φραγίδα επί την καρδία σου, ως φραγίδα επί των βραχίων άν σου, ότι κρατεά ως αγάπη, σκληρός ως άδης ζήλος, περίτερα αυτής, περίτερα πυρός, φλόγες αυτής». Βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου, ως αν σφραγίδα στο μπράτσο σου. Είναι δυνατή η αγάπη, σαν το θάνατο, και σκληρός ο πόθο, σαν τον νάδι. Οι σπίθε της είναι σπίθε της φωτιά, φλόγα του Θεού. Ήβορ πολύ, ούτε νύσετε σβέσαι την αγάπη, και ποταμή, ούτε συγκλίσουση αυτήν. Νερά ποτάμια δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη. Οπότε αυτό το υπέροχο ποίημα και στη μετα... καταρχάς, η μετάφραση, όλοι, το έχει μεταφράσει όλο ο Σεφέρης αυτή την ιστορική έκδοση του Άσματος σαν και είναι όλο αριστούργημα. Γιατί δηλαδή, εγώ ε, το ξαναδιάβαζα τώρα και παράτησα τα σλάιτσα που ετοίμαζα και καθόμουν εκεί, το διάβασα, το διάβασα, το διάβαζα όλο. Πολύ, και πολύ. Και... Ο Χατζητάκη λοιπόν το 1972 Παίρνει τον Ψαριανό και τη Φλαερή και μελοποιεί μέσα σε όλα τα πάρα πολύ ωραία λιανοτράβουδα κτλ που μελοποιεί και το μεγάλο ερωτικό, αποσπάσματα, αυτά τα αποσπάσματα που σας έβαλα για να έχουμε λίγο εξοικειωθεί με τον ήχο, γιατί η Φλαερή και ο Ψαριανός τραγουδάνε στο πρωτότυπο κείμενο, είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι ακούμε ένα πρωτότυπο κείμενο που γράφηκε πριν από 2.400 χρόνια, το απολαμβάνουμε, τα μισά τα καταλαβαίναμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό και εδώ το αποδίδουν με έναν εξαιρετικό τρόπο. Οπότε βάζω το κρατεάω στα αγάπη.